Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα 10 Δεκεμβρίου λίγο μετά τη μία, μία και πέντε ακριβώς όπως βλέπω εδώ στο ρολόι του RTFM, η εκπομπή ΑΕ μόλις ξεκίνησε. Από Δευτερός και Παρασκευή μία με δύο και μισή το μεσημέρι μαζί σας καθημερινά εδώ στους 900, στο 90,6 στον RTFM Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Βάστα. Λοιπόν και αυτή η εβδομάδα... Είναι μια εβδομάδα που μπορούμε να πούμε κυριολεκτικά ότι καίει. Και το λέμε αυτό και την προηγούμενη θα μου πείτε το είπαμε αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την περίφημη εκταμίευση της δόσης που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είναι μια εβδομάδα η οποία κατά κάποιο τρόπο ε, λύγει την, την Πέμπτη και όχι την Παρασκευή, μια και την Πέμπτη είναι 13 του μήνα και περιμένουμε την εκταμείευση τη δόση, που θα, κρίν, θα, θα κρυθούν πολλά για τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκα και Δημαρ, για τη συνοχή τη και τη βιωσιμότητά τη. Νομίζω όμω ότι αυτό που ενδιαφέρει εμά περισσότερο, ε, πέρα από τη βιωσιμότητα τη ε, συγκυβέρνηση εδώ, είναι το τι περιμένει εμά, τι περιμένει την ίδια την Ελλάδα το 2013 που είναι πρώτο πυλόν. Έτσι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση πρέπει μέσα σε αυτές τις μέρες που απομένουν να έχει καταφέρει τα εξής, να έχει επιτύχει στην επαναγορά του χρέους. Όπως σας είχαμε προειδεάσει από την Παρασκευή, θα υπάρχει ήδη, έχει ανακοινωθεί η παράταση για την επαναγορά χρέους λίγη αύριο. Θα πούμε στη συνέχεια τη εκπομπή, περισσότερα για αυτό το θέμα. Α μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι τρει πολιτικοί η κυβέρνηση θα πρέπει να έχουν έτοιμα και όλα τα νομοθετικά για όλα προαπετούμενα, έτσι. Θα μου πείτε είναι και το φορολογικό. Ναι, είναι και το φορολογικό, αλλά άλλο είναι το κερασάκι. Το φορολογικό, και όλο αυτό ο χαμό που γίνεται, είναι για να κρύψουμε το κερασάκι στην Τούρτα. Γιατί το φορολογικό θα κατατεθεί αύριο το αργότερο μεθάβιο, θα ε, έτσι λίγο. Αλλιώ θέλουν να μας πάρουν 2,5 δισεκατομμύρια ποιοι θα τα πληρώσουν οι γνωστοί πάντα θα τα πληρώσουμε εμείς δεν θα τα πληρώσουν κάποιοι άλλοι λοιπόν άρα αυτό για το οποίο δεν θέλουν να γίνεται λόγος αυτό για το οποίο δεν θέλουν να είναι στην πολιτική επικαιρότητα είναι το νέο μνημόνιο αυτό που θα επικυρώνει την πλήρη παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας αυτό είναι το μεγάλο θέμα πριν κλείσει αυτή η χρονιά έτσι, και όχι το φορολογικό, το οποίο ε, μπορεί πολύ πολλά να λένε, αλλά τελικά όλοι θα πάνε, θα το ψηφίσουν, θα περάσει και ούτε γράμματα, ούτε ζημιά. Λοιπόν, αφού συμβούν όλα αυτά, θα έρθει η Πέμπτη. Θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και θα μα πούνε Κύριοι πετύχατε, σα ευχαριστούμε, τα κάνατε όλα. Θα κάνει και δύο κολοτούμπε ακόμα ο κύριο Σαμαράς για να δείξει πόσο ευλίγιστο είναι και θα μα δώσουν τα χρήματα. Τώρα πέσω όμω ότι σπράει διάλογο στο ποδάρι του και πάλι ρε παιδί μου την Πέμπτη, κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν να μα δώσουν τα χρήματα. Τότε θα έρθουν οι αρχηγοί κρατών. Αυτό είναι το σχέδιο, αυτό μα λένε έτσι. Τα περισσότερα θα τα αναλύσουμε. Ε, θα έρθουν οι κρατών και θα πρέπει να πάρουν μια απόβαση για το τι θα κάνουμε εμά. Λοιπόν, έτσι θα τα δούμε αναλυτικά, θα δούμε πολλά. Ε, κυρίως νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε αυτές τις ημέρες και αυτό το τέταρτο μνημόνιο, το τέταρτο δεν θα είναι, που μας έρχεται και θα πρέπει να υπογράψουμε Και το τι αυτό σημαίνει. Φυσικά νέα μέτρα, έτσι ασπηγελιόμαστε, ήδη τα έχουμε δει τα νέα μέτρα, λοιπόν, και πολλά άλλα. Ε, πρώτα να πω μια καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα. από Καλημέρα. Το Σαββατοκύριακο το πέρασε εκεί. Από την Αλεξάνδρεια μάλλον. Ναι, από την Αλεξάνδρεια. Ναι. Η θέση είναι... <κυρίζει> λοιπόν, κρύωσες κιόλας εκεί. Δεν σου δεις πως είναι καμιά τσικουδιά για το... λογο. Ναι, το λεφτό. Για το λεφτό. Ναι, εγώ δεν μπορώ να μ' δει. Α, ναι, σωστά. Το έχω ξεχάσει. Δεν πίνει κιόλας. Εσύ. <laughs> ναι, δεν είμαι πότης. Πώς ήτανε στη Βέρεια. Μετά θα πούμε για όλα τα δικά ναι. μας. να πούμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι η Βέρεια ήταν πολύ καλά. Ήταν ένας κόσμος αρκετά ψαγμένος ώστε... Η εκδήλωση ήταν κατά τη γνώμη μου αρκετά πετυχημένη με... με δεδομένο ότι γίνεται αγκάμα πρώτη φορά. Mm. Στη α, πρώτη φορά έστειλε. Στη ε, Στην Βέλγια. Στην Βέλγια. Και μάλιστα από ό,τι φορά το σοπαμ. Ναι. Που είναι και, και αυτό το διπλό α πούμε. Ναι. Σοπαστικό. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν αρκετά πετυχημένη. Mm. Ήρθε ο κόσμος, άκουσε, συζήτησε. Έμεινε μέχρι αργά. Ε, με... Γιατί έχουμε αυτό εδώ εμεί το κακό α πούμε. Ότι κάνουμε κουβέντα. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και όσο κρατήσει. Δηλαδή mm -hmm. μέχρι τελική, φτώχειας, τόσο που το ή του κοινού ή του... Είναι μέχρι να εθελεί το πλήθυσα και Λοιπόν, με αυτή τη μένεια ήταν και μια καλή εκδήλωση. Mm -hmm. Και πιστεύω ότι ανοίγονται άλλε προοπτικές πλέον α, για την περιοχή, για τον αγώνα, για την κινητοποίηση των πολιτών. Mm -hmm. Και τέλο πάντων αντιμετώπισαν για τα, τα... ψέματα, ρε παιδί μου, και τα... αυτά που λέγονται. Και επειδή το τι γίνεται το τελευταίο, το τελευταίο και ο... ίσως ίσως γιατί ε... η προβληματική μας ακούγεται περισσότερο στην κοινωνία mm -hmm. βαθαίνει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας πλέον υιοθετεί ανεπιφύλακτα τις θέσεις που αντιπροσωπεύει ο υποφεινόληνος αλλά και φυσικά το... το επάνω το λέω για μένα επειδή πιο, πήρα... πιο νωρί από... από την ύπαρξη του ΕΠΑΜ αυτή την Λοιπόν, κυκλοφορεί ό,τι βρωμιά πλέον να ξεκινήσει πλέον και ε, άνοιξε το καπάκι του βόθρου, oh, ας πούμε, oh, και oh, ξεχυλίζει oh, πάλι. Oh, yeah. Ναι, οπότε, επειδή ακριβώς εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω στον κόσμο και στις ανοιχτές εκδηλώσεις, θα παρακαλούσα πάρα πολύ όλους αυτούς τους βοθρατζίδες να μεταπτωπήσω κατά πρόσωπο. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πάρω και τι απαντήσει που θέλουν, α πούμε, και τον τρόπο να με κολλήσουν στον τοίχο. Παρακαλώ, ελάτε. Και βεβαίω, επειδή το κάνουμε και σε ανοιχτό χώρο, με συνήθω με κινηματογράφηση, είτε ναι. δική μα είτε κάποιο άλλο, ναι, ναι, ναι. ή οτιδήποτε, που εμεί έχουμε αμοντάρι στα πλάνα. Ναι, δεν κάνουμε. Ναι, ε, συνήθω είναι και live, θα ήθελα πολύ να του δω. Να σηκώνουν ναι, mm. την πα παρησία. Δεν είσαι. Δεν κόβεται ο λόγος, ούτε κόβεται τα μικρόφωνα, ούτε κάποιοι μπράβοι θα τον πλαισιώσουν ώστε να το πούν τι λες στο γενικό γραμμάτεο ή οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ελεύθερα. Εξάλλου είναι ανοιχτή πρόσκληση αυτή στους πολίτες. Μην χρησιμοποιείτε μόνο το πληθυντικό για την βρομιά σας, ελάτε να την πείτε κα, κατά πρόσωπο. Τι είναι τώρα, ε, υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο... Ωραία, έτσι επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, οι μυστικές κάνουν τη δουλειά τους όπως... ...και όσοι οφείλουν σαν δημόσιες υπηρεσίες... ...και blogs και τέτοια... Ναι, με τους διάφορους, α πούμε, τους γνωστούς ή άγνωστος που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, λέω «παιδιά γιατί δεν λάτε». Και επιπλέον και βγαίνουν, αρχίζουν και τα ε, γιατί δεν άκουσαστε φάτσα φάτσα να δούμε, να δούμε πόσο μετά πόσα απίδια χωράει ο σάκος, ναι. να ξηγηθούμε, ναι. να δούμε ποιος είναι ποιος, ποιον υποστηρίζει ποιον, ποια πρεσβεία υποστηρίζει ποιον ή όχι. Okay. Με τα πούμε έτσι, φάτσα που φορά. Αυτοί mm -hmm. γιατί Καλά, τώρα δεν, δεν είναι αυτή η τακτική τους. Η ε, τακτική τους. τους είναι πάντα να ρίχνουν ένα λάσπη. Αυτό βέβαια δηλώνει και κάτι άλλο. Δηλώνει την ανησυχία τους πλέον. Την έντονη ανησυχία τους. Διότι όταν βλέπεις ότι αρχίζει αυτός ο πόλεμος της λάσπης... Εγώ απλά είναι... θέλω να πω ας πούμε, στον κύριο Τσίπρα που μπορεί να έχουμε πολύ πιο ε, τις ε, διαφορές μας και όλα πράγματα. Δεν βάζει τσιράκια να κάνουν ευρωμό δουλειά. Άμα θέλουν, ευθέως. Και να το πούμε και έτσι, επειδή είμαστε οι μόνοι που κάνουμε είτε αντίστοιχες μαζικότητες ή πολύ μεγαλύτερες μαζικότητες εκδηλώσεις από ότι ο, ο, ο κ. Τσίπα σήμερα... ο Τσίπα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπα συγκεκριμένα, γιατί δεν κάνουμε από εκείνο μια εκδήλωση, να δούμε πόσα μετράει ο Σάκορ, πόσα πήγε αγόρα ο με Μεγόρα ελεύθερα, όποιον θέλει να σέρνουν. Το την ίδια πρόσκληση κάνω και στον κ. Καμίνο. Ανέχτε η δημόσια Γιατί να μην βρεθούμε μπροστά Αντί να κρύβεται από πίσω από ποιους διάφορους Να κυκλοφορούν διάφορα Εγώ ό,τι έχω να το πω το λέω δημόσια Και το έχω πει δημόσια Επονύμους, υπογραφή, χαίρεται, είμαι αυτός Αυτοί γιατί κρύβονται πίσω από διάφορες ιστορίες Περίεργες, για να μην πω υποπτες. Ανοιχτά, δημόσια. Πάμε μπροστά να δούμε τι πιστεύει ο καθένας απέναντι στον κόσμο τους, στον κόσμο μας, στον κόσμο ολόκληρο να κρίνει ο καθένας ποιος είναι ο απαταιώνας και ποιος ή όχι. Ποιος τον πάει στη σφαγή και ποιος όχι. Mm -hmm. Και τι δεν θέλουνε. Διμπέιτ, Τούρκα; <ΣΣΣ> γιατί δεν θέλουνε. Έτσι που είναι υπέρ του διαλόγου. <ΣΣ> <ΣΣ> ναι, εντάξει. Γιατί Ναι, γιατί δεν πάμε ανοιχτά. Ε, α, έχουν άλλα προβλήματα. Κυρίω ο κύριο Τσίπρα έχει άλλα προβλήματα στο εσωτερικό του κόμματό του. Λοιπόν, άλλα πράγματα να μαζέψει. Ε... Λοιπόν, απλά εντάξει. Επειδή έχει αρχίσει η βρωμιά, βεβαίω η βρωμιά πλέον, επειδή τέλο πάντων καλό ή κακό μα έχει μάθει ο κόσμο. Mm. Και μα έχει μάθει και για τον τρόπο που χορηγόμαστε για τη συνέπειά μα, αυτό που πιστεύουμε. Κύριε και Κύριε, πάντων, πάντων, σώμα πάντων, σώμα είναι Δεν είναι λάθο αυτό που Να θεωρεί mm. ότι είναι λάθο αυτό που πιστεύουμε. Τέλο και η αξιοπιστία των αυτών των δεδομένων που ο οποίο τόλμησε να την αφισβητήσει επαφεί μεγάλο κάζο. Δυστυχώ τι να κάνω, mm. δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ αυτέ τι ανησυχίε γιατί όχι. Εμεί δεν είπαμε πότε μη να μιλήσετε σε δικέ μα συγκεντρώσει. Πολύ ευχαρίστω. Ελάτε και να γίνεται λίγο ένα έλεγχο. Ωραία, πάνε, πάνε, είναι ξεκάθαρο. Δεν πάμε σε μια κοινή εκδήλωση. Αυτό το είχαμε κάνει πρόταση και στον κύριο από τον Ελληνοβρετανικό επιμελητήριο όταν πλασάριζε τις ΑΟΣ ως τυπικός πλασχέ τέτοιων ιστοριών και του είπαμε αντί να κρυβόμαστε στα κάτεργα και στα ενδότερα της τραπέζης Ελλάδος με επιλεγμένο ακροατήριο και με ανθρώπους όπως τον κύριο Ζωνίδη εκ μέρους των καμένων Αλλήνων γιατί συγγνώμη δύο πόσα να τους πεις ο οποίος βγήκε και είπε ότι λέει, άμα σας ακούγανε οι πολίτες της Στράκης θα τους είχαν διευκρινιστεί πάρα πολλά και θα υιοθετούσαν την αναπτυξιακή υπόθεση που κάνετε. Ήταν εξέφραση το πόσο ενημερώθηκε έτσι, σε αυτή την... Αλλά βεβαίως ο κ. Καμμένος δε δεν τον... Φτων... Ήταν δε Αυτό, δε. Σε αυτόν και το πρόσωπό του δεν βλέπει ούτε τουρκικό χέρι ούτε παλάνη <σχελίου> έτσι Ούτε Ισραηλινή ομοπλάτη και στις απόψεις του. Και στον τρόπο που προωθείτε. Και το τι έκανε εκεί μέσα. Το τι έκανε εκεί μέσα. Φυσικά δεν τον πήραμε χαμπάρι. Δεν τον πήραμε χαμπάρι. Αλλιώς με τον είχαμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε πάει... Εμείς είχαμε, πει... είχαμε προς ανατολιστή στον κύριο Χατζηράκη <συστάσταση> και στον κύριο <γεώργο> Βαγασάκη. <συστά> δεν τον είχαμε πάρει το Μάγκα. Γιατί αν τον είχαμε πάρει χαμπάρι, όχι μέσα δεν θα μπαινε. Στη Θράκη δεν ξαναπατούσε. Δεν πειράζει, εκτίθενται έτσι. Ας πάει να κάνεις, πώς και να κάνεις. Όχις, εκτιμούνται οι ίδιοι που τους προσκαλούν και ε, τους βγάλαν τα ειδικά ντοκουμέντα, τα βγάλαν στο διαδίκτυο. Ε, γι' αυτό σου λέω Και καλύτερο, τώρα αυτό... ας κάνει προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα. Στη Θράκη, ας πάει να κάνει. Δεν ας πάει να κάνεις. Δεν μπορούν να κτίβονται πλέον, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, έχουν μιλήσει. Λοιπόν, λοιπόν ας αυτό. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ας πούμε έτσι, επειδή εντάξει τα έχω πάρει πολύ χοντρά με τους διάφορους που παίζουν διάφορα παιχνίδια. Και τελικά, α πούμε... Τον τα βρούμε μπροστά μου, ο ως, μαι, δεν διαφέρει μην με ενδιαφέρει έτσι αλλιώς λάσπη τι να κάνει, να, να κολλήσει δεν κολλάει, κολλάει μόνο εκεί που υπάρχει βάση. Μην τα ξεκαθαρίσουμε επειδή πόσο λούπο, στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο, έχει να πέσει η μάσκα, ούτε, πώς θα δούμε, το τριώδιο να είμαστε, σε ναι. τριώδιο. Ναι. Λοιπόν, και μην ξαφνιαστείτε, εάν εμφανιστούν πάρα πολλοί προστάτες της Χρύσης Αυγής και όλα αυτά τα πράγματα, εν της πράγμαση ενώ Όλους αυτοί, όλοι αυτοί οι αντιμνημονιακοί ρήτορες <σ. δίθεν α πούμε και δίθεν και καμπόσο α πούμε και τελικά εξαφανίζονται αλλά μπρατσέτα με τον κύριο Μιχαλοδιάκο λοιπόν άλλωστε το τους αξίζει ε, να ξέρουμε πολύ σοβαρά και να μετράμε αυτά που μας λένε αυτή τη στιγμή ακόμη και τις λεπτές αποχρώσεις. Ποιοι κάθε τώρα. Ο κόσμος, ο ο ο ο ο ο εμείς όλοι μας... Ο να με σράμε πολύ. Ναι. Πρόσεχε να δείτε, είναι πολύ εύκολο να φωνάζει στη Μέρκελ Σκόφα ή οτιδήποτε άλλο ξέρω εγώ ναι. μπορεί να σου έρθει αλλά είναι πολύ μεγα... θέλει πολύ μεγάλα κότσια πολύ βαθύ πατριωτικό αίσθημα mm -hmm. θεμελιωμένη δημοκρατική αντίληψη για να πει όχι στο ευρώ σωστό, ναι. εντάξει mm. το σωστό είναι απλά το εγώ το απευθύνομαι σε αυτόν τον κόσμο που τα λατεύεται και που παραμυθιάζεται εύκολα από την αντιμνημονιακή ρητορία την ίδια ώρα που αυτή που κάνει την νημονιακή ρητορία του προετοιμάζουν έδα, το, ε, το έδαφος της σφαγής του. Mm -hmm. Τον πάνε ακριβώς όπως πάνε τα ζωντανά στο σφαγείο, μέσα εκεί ακριβώς του λένε βεβαίως έχεις δίκαιο το κακό μνημόνιο αλλά την να κάνουμε σφαγή προσωποποιούν το πρόβλημα οι κάποιοι Μέρκελ ενώ εντάξει και η Μέρκελ να φύγει για κάτι Είναι κάποιος άλλος ναι, λοιπόν, ναι, ναι. την ίδια εποχή που έχω στο δικό μας μνημόνιο το καινόριο φυσικά που θα περάσει πάλι με μορφή πολυνομοσχεδίου ώστε να ασωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο mm -hmm. της χώρας mm -hmm. Και όλα τα άλλα που προβλέπονται, ναι. ειδικά με τον Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που θα έπρεπε, παιδί μου, συνέχεια το αναβάλουμε αυτό το πράγμα, εγώ φταίω. Εσύ φταίσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Θα μου πεις συγκεκριμένη μέρα... Ναι. Να διαβάζουμε το κατσατικό του. Ναι. Για να απαλαβώ συγχώσεις. Θα μου ξέρουν εδώ και οι ακροατές ότι τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, λοιπόν σε εδώ στον ε, ετοιμάζεται η Ο ναι. Μια ομοσπονδία που οι ίδιοι Ολβετοί θεώρησαν ότι ως τη μέγιστη απειλή για τη χώρα τους Βε, Μπράβο, το είχαμε πει πριν πρωιμέρω Λοιπόν, έτσι, κανένας δεν κουβεντιάζει μου. εδώ για αυτά τα ζητήματα Κανένας Ολόκληρη η Ευρώπη έχει αναφλεγεί σε επίπεδο λαών Προσπαθώντας να φρενάρουν αυτή τη διαδικασία νομοσπονδιοποίησης Εμείς εδώ περί άλλων τριβάζουμε Όχι, εμείς με το πιο επίσημο τρόπο είπαμε ναι διότι πήγε χθε ο Πρωθυπουργός μας πήγε το... στον <συμβού> μόνο θέλω να σου πω, κάτσε να σου καταλήξω πήγε ο Πρωθυπουργός μας στο Βαβαρό πρωθυπουργό κυβερνήτη mm -hmm. της Ομοσπονδίας και του Ομοσπονδιακού ναι. κράτους λοιπόν της Βαβαρίας αρχηγός δηλαδή του κράτους πήγε να δει αρχηγό... κρατηδίου γιατί πήγε στην Κύπρο λοιπόν, πήγε στην Κύπρο. Το επίε χαπέρι που πήγε στην GIPRO. Καλά είχα στι στιγμέ καταφέρθηκε πήγε στην Κύπρο να του πει τώρα που του παίρνω στο μνημόνιο. Ναι. Τι παιδιά δεν είναι τίποτα. Εδώ εμεί πάμε να φάμε το τέταρτο μνημόνιο και κοιτάξτε πάμε για ανάπτυξη και στην Κύπρο Και μετά από την Κυπρο έφυγε και πήγε βαβαρία. Λοιπόν, να, δει να δει το βαβαρό ναι. πρωθυπουργό τον να δει το βαβαρό προ του Υπουργό για να το πει. Έλα, ρε, φίλε, σε παρακαλώ. Σταμάτα λίγο συνέχεια με τη χώρα μου και με τη χώρα μου. Δεν δηλαδή, πει αρχό κράτο να παρακαλέσει. Έναν κυβερνήτη. Αυτό είναι τον, τον, τον ομοειδεάτη ναι. και ο ομότιμού του. Ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω. Άρα και εμείς αποδοχόμαστε ότι είμαστε ένα γρατή δύο της ομοσπονδίας. Αυτό θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει αυτό με τον δύο επίσημο τρόπο. Σαφώς. Αλλά εδώ ο λαός περί άλλου τριβάζει διότι η αντιπολίτευση η μένη νησί ασχολείται με το μνημόνιο το προηγούμενο καθότι το μνημόνιο το επόμενο δεν το παλεύουμε, ας το πρώτο Α, ναι. Λοιπόν, όσον ούπο, μάλιστα μάθαμε από κυβερνητικού κύκλου ε, που ε, τελείω βρέθηκα στη Μακεδονία από τελείω τυχαία, ναι. ότι ετοιμάζεται μάλιστα ο κύριο Σαμάρα να ξεκινήσει οι διαδικασίες ΑΟΣ στην Ελλάδα. Να δω πού θα κρυφτούν όλοι αυτοί οι αντιμνημονιακοί που έχουν αναδείξει την ΑΟΣ ω κύριο ζήτημα. Να δω πού θα κρυφτούν. Σε ποιο κέρατο βόδιου θα βρεθούν να κρυφτούν. Δεν ξέρω. Και όλη η ιστορία είναι για να ξεκινήσει η συζήτηση για την ΑΟΣ ώστε να δοθούν τα συμβόλαια εκμετάλλευση απεικιοκρατικού τύπου από τα ξένα συμφέροντα που προετοιμάζει η Deutsche Bank αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή πάμε σε τελείως σε μεγάλη ιστορία καταρχήν συντονιστείτε στην εκπομπή είναι, φο... είναι η μόνη φωνή που μπορείτε να ακούσετε ακριβώς τη συμβολή και το λέω για πρώτη φορά από τότε που υπάρχει το κανάλι 9 θα σα πω για ποιο λόγο. Γιατί η θήμωση και ο παροσανατολισμός θα επεκταθούν σε τέτοιο βαθμό mm -hmm. που δεν θα έχετε ιδέα το τι ακριβώς θα συμβαίνει. Το, το, το, πλα, το πλατσούρισμα στην πληροφόρηση θα είναι τέτοια ώστε να χαζέψετε κεριολευτικά ώστε να μην καταλάβετε πόσα από άλλες σας κλέψανε τη χώρα. <asthma> θα, θα, ε, ε, στη συνέχεια πάνω σε αυτό θα σου επιβεβαιώσω ότι θα συμβεί θα διαβάσουμε λίγο μετά τα οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων mm -hmm. ετσι, καναλιών και τέτοιων εταιρείων για να καταλάβουμε που πάνε επειδή πάνε για φούντο κυριολεκτικά <casatkawa> <KickFA> <α Christmas> στοιχεία θα το δούμε αυτό mm -hmm. πόσο πάνε για φούτο. Απλά ε, ε, εγώ δύο πράγματα έτσι πριν α, μάλλον ένα πράγμα ότι το επόμενο θα είναι πολύ πιο σοβαρό το ζήτημα της δηλαδή Ναι είναι πολύ πιο σωρό, να τος πιάσουν μετά το Αυτό, το την αρχή επειδή σε το, είναι τους συναφείους σου και δεν το λέγα στον αέρα το όνομα ναι. αλλά επειδή με ενόχλησε πάρα πολύ και αυτό ακούστηκε από ένα παιδιακό δια, διαφωνώ πως το φλάς ναι. η κυρία Παναγωπούλου είναι τους συναφείους σας νομίζω ναι, ναι. έχει αίσθηση πραγματικότητας δεν ξέρω γιατί ένα κλάδο που απεργεί που αδυναμίεθηκε το μήπως. που αδυναμίεθηκε την εξαγορά από τον κύριο Σαμαρά το φερόμενο ως πρωθυπουργό και το επιτίθεσε γιατί ο ιδιωτικός τομείας φαντάζει περισσότερο είμαστε με τα καλά μας α, μεταξύ, δηλαδή α, α, χέρω, α, τι θέλει να α, κάνουν α, α, α, α, οι δικαστές δηλαδή να σταματήσουν να δικάζουν με βάση τη συνείδηση και το, και το δίκαιο υπέρ των εργαζομένων που δικάζουν συστηματικά και βγάζουν αποφάσεις από τελευταία γραμμή αμυνά τους mm -hmm. αυτό θέλει κύριε mm -hmm. να υποταχτούν στο Σαμαρά και μετά να ψάχνουμε για δικαστήριο, να βρούμε το δίκαιο μα, στοιχειωδώ δηλαδή. Στοιχειωδώ ο Έλληνα πολίτη και να παίρνει πάνω σε τούμπλο. Τι είναι αυτή Και ρε, κηρύξει για περιγειακό αδιόφωνο. Ρε, τι είναι ρε. Και από πού κι ως και η... Έχει έρθει ο κορτσάτους σήμερα Εγώ μου να εγώ... τρακάω την άκρη στο ραδιόφωνο και τρελάθηκα Τα βάζεις μουσική σου χω πει το Εγώ καλά ή θα ακούσω Και αυτό το ακούω αλλά εγώ δεν Είμαστε με τα καλά μας Είμαστε με τα καλά μας κινήθηκε ο πιο κλάδος ελληνικής όχι ναι. λόγω των πεπιθύσεων. Ναι, Κυλήθηκε ναι, ναι, ναι, ναι. για πρώτη φορά και με αξιοπρέπεια λένε όχι δεν θα μα εξαγοράζετε κύριοι τη εξουσία. Εποδίδουν την ανάπτυξη. Και βγαίνουν εδώ πέρα οι διποτείνοντε για τα δυστυχιώδη δικαιώματα του εργαζόμενου. Δηλαδή ότι πρέπει να με πληρώνει τα κερατά. Δεν είναι οφειλόμενο ο εργαζόμενο. Mm. Και αντί να του στηρίζεις και μπράβο παιδιά και να δικάσετε όπω πρέπει το δίκαιο που προβλέπει. Όσο προβλέπει γιατί με το καινούριο μνημόνιο Πάει το, το ιστορικό δίκαιο της χώρα. Ναι. Οι δικαστές θα δικάζουν με βάση τα μνημόνια και όχι με βάση το ιστορικό δίκαιο της χώρα. Ό,τι είχε απομείνει αυτό το πράγμα. Και αντί να το υποστηρίξουμε, να το αναδείξουμε, να το κάνω, τους βρίζουμε και από πάνω. Εντάξει, θα είναι η Γιατί είναι... λέει ο, ο πρόεδρος του εφετείου, ξέρω εγώ, εφετείου που πρα... παίρνει 4 χιλιάρικα. Κυρία μου, αγωνίσουν να πάρεις και εσύ. Ή τα παίρνει και εσύ από μαύρα. Και γι' αυτό υπερασπίζεις <συμπίσου> αυτήν την κυβέρνηση οτιδήποτε θέλεις. Να δημιουσόλεπτο εγώ το λαθί Σε αυτές τις συνθήκες Λοιπόν, είπαμε παιδιά Αυτό είναι το Αυτή είναι η ιδιωτολογία της δημοσίωσης Να θέλουμε κάποιους που παίρνει 4.000 Να πάσεις στα 500 ευρώ Και να μας τέλει στο ίδιο Τσουβάλλ Αντί να λέμε ότι ο εργαζόμενος αξίζει τα λεφτά αυτά Και τα δουλεύει ρε διάωση πρέπει να τα παίρνει Πρέπει να πούμε αρχατεύουν πόλεις στα 580 ανοιχτά Για να πάμε στα 400 και όλοι να δεχτούμε την απόλυση, το, το απόλυτο αυτό που μαςμούνε για κύριο καθηγητάς. Ποιος Στον Παπαδάκη α πούμε που έλεγε... Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που λοιπόν, μας έλεγε ότι εφόσον το λέει ο εργοδότης δίκιο και δεν είναι κλοπή να σου κόβει τον πιστό, αυτή είναι η αγκάσια που δρόμο. Μετά έχει λύσει αυτό στα σπίτια. Δηλαδή έλειωσε παιδιά, δηλαδή πού ζούμε. Κοιτάξτε να το πείσου οποιοδήποτε άλλο καλοβολεμένο ραδιόφωνο που είναι γνωστό τη δημοσιογραφία ασκείται και από ποιους ασκείται. Αλλά από παιδιακό ραδιόφωνο που παλέβει για τα δικιά του. Έλεος ρε παιδιά δηλαδή. ε, ε, Εδώ σου λέω, δείχνει και τις προσωπικές αντιλήψεις έτσι και... Με συγχωρείτε δηλαδή. που ε, ε, γίνουμε εξωφρενών, εξωφρενόνας, πούμε, αλλά ε, ρε παιδιά, έλεος. Και τέλος πάντων, κι εσείς που ακούτε, και το ξέρω ότι το κάνετε, απλά το λέω έτσι, για την τιμή των τοπλών. Mm, ναι. <laughs> λοιπόν, στέλνετε ως τον αγύριστο. Ειδικά όταν στο όνομα της δικής τους, του δικού τους δίκαιου χτυπάνε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Ανθρώπων δηλαδή που δίνουν το, το δικό τους αγώνα. Και έτσι το θα τους αφήσεις. Τους χρειαζόμαστε τους, τους δικαστές. Mm -hmm. Πώς θα τους κάνουμε αλλά, τι θα τους πάμε να τους πάμε να τους στείλουμε στη λειτουσία. Τι διάλο ρε παιδί μου έχει χρυπάσει το μυαλό μας ας πούμε. Τι είναι αυτό, τι κουβαλάμε εσωτερικά του κρανίου. Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Βολό. Mm -hmm. Σε αυτές τις συνθήκες πουλιέται η χώρα, ξεπουλιέται το σύμπαν. Δεν θα μείνει εργαζόμενος για εργαζόμενους και εμείς θα βάλαμε τους δικαστές. Γιατί, τι είπαν οι άνθρωποι. Δώσανε τι. Εγώ του φοβόμουν να σου πω την αλήθεια. Με αυτά που τους έλεγε ο πακέτος. Mm -hmm. Ωραία, λέω, λέω τώρα να κυριαρχεί στο συντηρητικό, αντανακλαστικό και βράσε όριζα. Και εκεί που είδαμε έναν οριμαργό θετικό τοποθετήσεων των δικαστών και έστω και από τη δικαστική έδρα αλλά και από τα όργανα του και από μεμονωμένους δικαστικούς και εισαγγελείς να, να αντιστραφεί η ιστορία. Καλή Λοιπόν, η τελευταία ανάσα πνοή Άμυνα που έχει κοινωνία και με, με η δήλωση και η στάση αυτή σε αυτού των ανθρών που πραγματικά λένε ότι εγώ επειδή σέβομαι τον εαυτό μου δεν δέχομαι να είναι κούλης η δίλος και με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν τις πόρτες για όλους τους κλάδους των εργαζομένων να διεκδικήσουν το ίδιο και μάλιστα δικαστικά δημιουργούν πώ θα το πούμε ε, Δεδομένο, δικαστικό δεδομένο ή προηγούμενο, mm -hmm. πόσο το λέει η νομική, το λεει νομικη αυτό δεν σημαίνει. Και τι κάνουμε, βγαίνουμε και να βγάλουμε τα μάτια μας, οι ίδιοι, να πούμε Α, ο δικαστής τα πέντει χοντρά ενώ ο εργάτης ε, στη βιομηχανία που τον έχει αλλάξει τα φώτα είναι έτσι, άρα γιατί να μην όλοι έτσι. Mm -hmm. Τι πράγματα είναι αυτά πού ζούμε ρε. Τέλο πάντων, είναι πραγματικά εντυπωσιακά σηκώνω ψηλά τα χέρια Γι' αυτό και το είπα και το όνομα. Γιατί ρε παιδιά, προέρχεται από συγκεκριμένο χώρο και υποτίθεται γιατί αυτό που ακούει αυτό το ραδιόφωνο το έκανε καλά και κάνει και το στηρίζει και πρέπει να την, uh, την απεργιακή προσπάθεια εργαζομένων πραγματικά α πούμε το εισπράττει από ένα μέσο που υποτίθεται δίνει μάχη αυτή τη στιγμή. Αν είναι να δώσουμε έτσι τη μάχη ρε παιδιά, ε, να πάμε τον στον Τουλάχιστον να τα πάρουμε κοντά για αυτή την ιστορία. Να το κάνουμε μας και να τα Πάμε να τα πάρουμε κιόλας. Τώρα που τελειώνει εκεί, κάτσε, θα, θα ανοίξουν οι πόρτες εκεί, διότι όπως είχα μπει στον να... Καθημερινή και στο Skype και στο Δόλ, έχουμε το πρόγραμμα σε... Η μήνωση έτσι. έτσι φτιάχνουμε βιογραφικό καριέρας. Τι να πω, δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή. Λοιπόν, ε... Θα, θα, θα, θα, θα, θα κάνουμε διακοπή ήρθε από τη Φέρια Φορτζάτο με δύναμη Μπράβο. Ε, έρχομαι <σκεκή> σε μια, από μια περιοχή ρε, παιδιά, <σκεκή> όπου είναι από τις πιο, από τις πιο εύπορες ε, και εύπορες η τη Ελλάδα. της Ελλάδας Έτσι. και εκεί ο κόσμος για να μπορεί να επιβιώσει βάζει φωτοβολταϊκά στο πιο στο πιο, στο πιο, <σκεκή> στο πιο ε, υψηλής παραγωγικότητας μου έγραφος της χώρας Τι και μετά συζητάνε τώρα. Ε, πράσινη ανάπτυξη αυτή. Πράσινα άλλο είναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και εκεί πέρα ένα αρταρισμένο σε ολόκληρος κόσμος να σου λένε νέα παιδιά από το Εμπορικό Σύλλογο για παράδειγμα mm -hmm. της Αλεξάνδρειας. Νέα παιδιά. Σου λένε εγώ πώς θα πηγαίως. Έχω ένα μαγαζί. Πώς θα πηγαίως. Αφού το τα συντρέβουν όλα. Γιατί να πηγαίως φίλο μου. Αφού εργάζεται στην βιομηχανία σήμερα. Παίρνει ευρώ. Καθαρά, και αν τα παίρνει, ανασφάλιστο μάλιστα, και με τον κύριο τους απολύει. Γιατί να επιβιώσεις εσύ, δηλαδή ποιος εσύ που θες να επιβιώσεις. Να του τα λέβει έτσι, Φάτσε φορά. Ναι, ποντρά. Καταλάβες, έχεις το δικαίωμα να εσύ να επιβιώσεις, όταν τον εργάτη, να γίνουμε όλοι έτσι. Και εφόσον ένα 1-600 εκατομμύρια άνεργους, ε, ανεπίσημα, επισήμως κοντά στο 1-300, λοιπόν, γιατί να μην γίνουν όλοι άνεργοι. Αυτή είναι η πρόταση που κατεβάζει. Βεβαίως! Βεβαίως! Είναι η, κοινωνική, η, η, η αντίληψη κοινωνικής ισότητας στις σημερινές συνδίκες. Να παιδί μου, πολύ μου άρεσε αυτή. Να γίνουμε όλοι κοινωνικά να, ίσοι. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Έτσι ναι, να τι να κάνουμε τώρα, να λέμε... Να γίνουμε όλοι Τώρα άλλωστα, από την πρώτη η του 2013 δεν πρόκειται να υπάρξουν και ειδικές επιδοματικές προβλέψεις για τους ανέργους και ιστορία. Και που είναι. Ναι. Γιατί να με επιδότηση <Σι'> με επίδομα, <Σι'> και άνεργοι χωρίς επίδομα. Μην προτρέξεις και πεις γιατί να μην γίνουν όλοι άνεργοι με επίδομα. Γιατί <Σι'> θα πες έξω. <Σι'> η, <Σι'> κοινωνική, η αίσθηση κοινωνικής ισότητας που υπάρχει σήμερα <Σι'> είναι θα πρέπει όλοι οι άνεργοι να γίνουν χωρίς επίδομα. Σωστά, γιατί κάνουμε κατά επιδόματα. μπράβο. Λοιπόν, και ιδιωτικοποιείται ο ΩΑΕ και γίνεται μεταβρέπεται σε επίσημο αντζέντη του κράτους προκειμένου να μαζεύει εργατικό δυναμικό. Οφελούμενου σωστότερα όπω του λέει ο κ. Παναγόπουλο σε συμβάσει που υπογράφει με του Δήμου ναι. Οφελούμενου ναι. για να δουλεύουν ω δούλοι στι ΕΟΣ ή στι παραχωρήσει ή εκχωρήσει ή οτιδήποτε κάτεργα δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα mm -hmm. Και άρα γιατί να ζητάμε ρε, παιδιά επιδοτήσει για του άνεργου ε, Το επίδομα Όχι επιδότηση συγγνώμη Το επίδομα mm. Όχι προ Θεού Όλοι χωρί επίδομα Να γίνουν όλοι ωφελούμενοι ε, Άρα, Τι αυτά τα διδαστικά, ας πούμε, πρόταση τα παλαιομοιολογήτικα, ας πούμε, να παίρνει επίδομα ο Άννας. Ανατρεπτική πρόταση, Καζάκη. Ε, σύγχρονη δημοσιογραφία. <laughs> σύγχρονη δημοσιογραφία. Όλοι άνεργοι και χωρίς, Όλοι άνεργοι. Όλοι, Όλοι χωρίς άνεργοι. επιδόματα. Όλοι άνεργοι και χωρίς επιδόματα. Λοιπόν, πάμε σε μια νέα κοινωνία. Θα τα δούμε όλα, τα πραγματικά, Αν είναι κάποια πράγματα, γιατί είναι πολλά αυτά, αλλά θα τα πιάσουμε έτσι Στι επόμενε ναι, ημέρε έχουμε την Κύπρο, έχουμε τον Τέταρτο Μνημόνιο, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Έχουμε και αυτή τη μυστική έκθεση για τα ελληνικά πετρέλαια. Πολύ ωραία, είχε έρθει εδώ πέρα μια εταιρεία και έκανε ό,τι ήθελε. Έτσι. Έκανε έρευνε, δεν το ήξερε κανεί. Και κάποια στιγμή πήγε την παρουσίασε κιόλα. Ναι. Είναι τρα, τρελά αυτά που συμβαίνουν. Καλά, αυτό είναι. Θα δούμε, θα τα πούμε. Τα, φτώ, φτώ, φτώ, πολύ ζωτικό παιχνίδι. Δηλαδή ήρθε μια εταιρεία, πήγε ένα χρόνο, ξέρω εγώ πόσο καθόταν εδώ και έκανε ό,τι γούστε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσικ είναι το ή μέσω του email του Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή μια εβδομάδα έτσι δυναμικά σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει διότι και η εβδομάδα αυτή είναι μια πέρα όσο το δυνατόν, πρέπει να το πούμε έτσι, η Deutsche Welle της mm -hmm. γιατί δεν πρόκειται να ακούσετε αλήθεια από πουθενά σας το ορκίζουν στο υπογράφω, σας το υπογράφω μπαίνουμε σε μια βαρβάτη σκοτεινή, σκοτεινή εποχή είναι στημένο το παιχνίδι από όπου και, και να το δείτε mm -hmm. και εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, όχι μόνο να ακούγεται η φωνή χάρη στο στο atfm λοιπόν αλλά Όπου μας δίνει δυνατότητα, δίνει δυνατότητα έτσι, με έτσι. τα μεγάλα προβλήματα τεχνικά που παρουσιάζεται. Mm -hmm. Πρώτη φορά βλέπω τόσο τεχνικά προβλήματα. Mm -hmm. ε, εξωτερικά δηλαδή, δεν είναι ο μηχανισμός του. Εξωτερικά δηλαδή, mm -hmm. επικαλύψεις ιστορίες, mm -hmm. πράγματα χαμός. Τι γίνεται, ας πούμε. Mm -hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μπορεί να είναι και τυχαίο. Αν και στην <laughs> εποχή που <laughs> ζούμε, <laughs> <laughs> τα <laughs> τυχαία <laughs> είναι, Τυχαία, πέσει χειροβομβίδα και σκοτώθηκε ο άλλο. Μου είναι <η> χειροβομβίδα το παιδί. <Τι> <Τι> Τέλο πάντων, έτσι αυτά. <Τι> Χαζοχαρούμε να λέμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι γίνονται χαμό αυτή τη στιγμή. Οργανώνονται η άλλωσοι τη χώρα από τα μέσα. Και ο λαό να ξυπνήσει μια ωραία πρωιά. Θα, θα, θα, θα, θα λείπει η χώρα του. Κυριολεκτικά <Τι Τι> <Τι> <η χώρα του. Τι> θα λείπει η χώρα του. Και θα καταλάβει τι έγινε. Ωραίο. Μα οι διαμνημονιακοί, αριστεροί και οι μη αριστεροί και πατριώτε μου λέγανε ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα και ξαφνικά ξέβγεσα και μου είχα έκλειψει τη χώρα. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε το ζήτημα της Κύπρου. Εμένα με πονάει ιδιαίτερα το ζήτημα της Κύπρου, διότι από πάρα πολλές όχι μόνο από το, το γεγονός, ότι μια εύρωστη οικονομία, εύρωστη οικονομία, οδηγήθηκε με μαθηματικό τρόπο και με συγκεκριμένο τρόπο στην καρατόμησή της και στη σφαγή ενός ολοκληρού λαού οφείλω να πω στους φίλους ε, ε, Κύπριους να μην ανησυχούν πλέον για το εθνικό τους πρόβλημα δηλαδή θέλω να πω δηλαδή, ότι δεν μην ανησυχείτε ότι ήσασταν μέχρι πρώτηνος ανεξάρτητο κράτος υποκα... όπου ένα μεγάλο κομμάτι του Είναι ήταν υποξέμη εισβολή και κατοχή mm -hmm. μην ανησυχείτε Τώρα πλέον όλο το νησί θα είναι υποκατοχή, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανησυχείτε για τις επεκτατικές τη Τούρκιας. Mm -hmm. Έχουν σταματήσει οι επεκτατικές βλέψεις, διότι παραδώσατε το κράτο σας. Αυτό που συνέβη είναι ότι παραδώσατε το κράτο σας. Πώς έγινε αυτό πριν, να σου πω κάτι, εσύ πριν από πολύ καιρό. Σε εποχές άσ, άσχετης φαναώ όπως ό,τι αφορά την Κύπρο. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι όταν χτύπησε την πόρτα εδώ της κρίσης πριν από δυόμιση χρόνια οι Έλληνες που βγάζουν τα λεφτά την πρώτη πόρτα που πήγαινε ήταν της Κύπρου. Ναι. Έτσι, σε... Και πώς ξέρετε συναντές... απατεώνες... που εγώ που άκουγα ναι. που έλεγε ότι παιδιά προσέξτε διότι η Κύπρο θα μπει στο μνημόνιο. Άντρα. Εγώ το έλεγα ε, για το, έλεγε... το Πάσα του 10 όχι, όταν ήμουν στην Κύπρο. Α, μα, α, και λόψη. τότε τους έλεγα παιδιά mm. προσέξτε καλά τι γίνεται στην Ελλάδα γιατί είστε οι Προσέξτε τι γίνεται, δεστακα... ορισμένοι βεβαίω μου λέγανε ρε έχουμε το πενταδάχτυλο εμείς, αμυρθήκαμε τζεγλω... στους εγγλώζα ποιο κράτης το πενταδάχτυλο, θα το ξανακάνουμε, με μια διαφορά. Τι με τα ναι. διαφορά, με μια διαφορά, ότι αυτή τη, αυτή τη φορά ο εχθρός είναι σωτορικός. Δηλαδή. δηλαδή, είναι οι δικές του δυνάμει, οι δικές τους τράπεζες, οι δικές τους κυβερνήσεις, τα δικά τους πολιτικά κόμματα, που ε, οργάνωσαν την κατοχή της Κύπρου γιατί δεν είναι μια κατοχή αυτό που υπέγραψε ο Χριστόφιας ήταν κατοχή μπροστά του το σχέδιο Ανάν ήταν σχέδιο για βαρκούλες mm -hmm. αυτό που υπέγραψε ο Χριστόφιας αυτό θα δείτε τι σημαίνει όχι κατοχή τουρκική. θα δείτε τι σημαίνει ναζιστική κατοχή και μάλιστα σύγχρονη ναζιστική κατοχή γι' αυτό αυτό το εξάβλωμα που λέγεται αριστατός γιατί αφ, για αυτός είναι ο ρόλος των αριστερών να προλιένουν το έδαφος εθνικής προδοσίας και της εθνικής μειοδοσίας αυτός ήταν πάντα ο ρόλος τους γι' αυτό δεν αυτοπροσδιορίζονται με βάστα τα ιδεολογικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά τους ή ως πατριώτες ή ως κομμουνιστές ή οτιδήποτε αριστερώς Αριστερή, το αριστερός είναι μια πολύ ευρία έννοια Συστά. που χωράει και ο προδότης πάντες, ναι. Ναι, όποιος θέλει. κατάλαβες ναι, τι γίνεται ναι, ναι, οπότε ναι. με αυτόν τον τρόπο αυτός θα με ρόλο στις αριστεράς σε όλο και την Ευρώπη mm -hmm. οργανώνουν την προδοσία για να την ολοκληρώσει ο επόμενος που θα έρθει που ο ελληνός είναι οικονομικός δολοφόνος όπως και εδώ ο Κέντρο αριστερό σε μας εκεί εκεί είναι το εκείνο, αδελφό κόμμα της ναι, ναι, ναι, κυρίας ναι, ναι, δεν είπε κουβέντα βεβαίως, δεν έχει πει τίποτα Α, μπράβο ναι το αδελφό κόμμα ναι, που πάει η σύντροφη ναι. κατοχή για, για, για πες μου άρα ναι. και εκεί βεβαίως θα ναι, ναι. τους πλήσους Κυπριούς δεν είναι κατοχή ρε παιδιά μην το βλέπετε έτσι δάκρυσε όμως δάκρυσε ένα ναι. ειδική μας καταλάβες δες φασοκομωδία δάκρυσε το δάκρυ του προηγούμενου προέδρου που έβγαινε από την τοποθέτησή του ότι εγώ δεν παρέλαβα κράτος για να παραδώσω καντόνι ναι. το τάσο του Παπαδόπουλου, που ξεσήκωσε το εθνικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού για να, για να ψηφίσει ενάντια σε μίλιες όσες καρακάξες που του λέγανε θα καταστραφεί, θα διαρνηθείς, θα κάνεις αδείξεις ναι. τον ντομοκρατώσαν και ψήφισε όχι σχεδία, ναι. στην, α, στην εθνική του δολοφονία mm -hmm. έτσι λοιπόν Τώρα βλέπουμε με θρασίτητα την κομμωδία ενός, δακρύ, ενός δακρύζοντος προέδρου mm. που δεν μετατρέπει τη χώρα τους, ε, Καντώνη. Παραδίδει τη χώρα του σε κατοχή. Το τι θα τραβήξουν οι πριν σε αυτό το πράγμα, μπροστά αυτό που τράβηξαν οι υποκατοχή της Τουρκίας, mm. συμπατριώτες του, mm. δεν είναι τίποτα. Μπορείς να μου εξηγήσεις... Πώς η Κύπρο... Ε, θέλω να πω έτσι, ξέρεις. Απλά και σύντομα. Λοιπόν, Πώς η Κύπρος, μια χώρα που ξέραμε ότι δεν έχει οικονομικό πρόβλημα... Φαντάζομαι λέγαμε δεν έχει οικονομικό το Καταρχήν το πρώτο... Το, το, το, το, το χρέος του το δεν είναι τέτοιο που να δικαιολογεί παρέμβαση δελτανευτά. Ε. Γι' αυτό και ψάχνουν να βρουν μια φόρμουλα να βάλουν το δελτανευτά μέσα. Δεν έχουν χρέος που να δικαιολογεί παρέμβαση δελτανευτά. Αλλά ψάχνουμε φόρμουλα δεν λέει να δούμε ανάλογα να βγάλουμε μια έκθεση να βγει Πινκο να μας πει προς ξαναδείς τι ωραίο όνομα όπως λέμε ποινk στα αγγλικά δηλαδή κατέχουν αγγλικά καταλαβαίνετε πινκο μια ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης κρατικών ομολόγων η μεγαλύτερη στον κόσμο και αυτή που παίζει κυρίαρχο ρόλο στα παιχνίδια της χειραγώγησης του κρατικού χρέου σε ολόκληρο τον κόσμο θα βγάλει ε, έκθεση για τη βιωσιμότητα του κυπριακού χρέους. Ωραία! Ε, εδώ πέρα την... ...μφανίζομαι να παίρνεις. <χει> λοιπόν, <χει> λοιπόν, <χει> ναι! Επειδή σου πούσε να κάνεις κοπή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα... ...πόσε το ένα, δεύτερο. <χει> μας λένε ότι έχουν ανοιχτεί κυπριακές τράπεζες 3 με 4 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να καλυφθούν με ένα δάνειο της τάξης των 5 δισεκατομμύριων θα δούμε πότε θα, ναι, θα, θα καταλήξει τελικά το παίζουνε αυτό. Λοιπόν, μας αίγανο ναι. το μου. Τα λεφτά που πήραν από τους Έλληνες πολίτες. Αμπράβο από τις καταθέσεις φυσικά είναι περίπου 40% παραπάνω από αυτό που λένε λογιστικό κόστος λογιστικό άνοιγμα Άρα ναι. Δηλαδή, Δι'habιτήρες της εκροής καταθέσεων από την Τι Ελλάδα, την Ελλάδα οι κυπριακές τράπεζες όχι απλά πήραν χρήμα mm -hmm. χοντρό και μάλιστα τσάμπα mm -hmm. αλλά το πήραν το χρήμα αυτό και το εκμεταλλεύτηκαν σε, σε μη χειραγωγήσεις τίτλων και τώρα επειδή χειραγωγήσεις τίτλων, Λογιστικό έλλειμμα. Λογιστικό. Προσέξτε. Λογιστικό έλλειμμα. Mm -hmm. Καλείται η κυβέρνηση να το διασώσει. Γιατί είναι παιδιά. Πού πού πού. Μου παίρνεις τα λεφτά. Τα χρησιμοποιείς για γυροσκοπήσεις. Και επειδή ένα από τα στοιχήματά σου δεν βγήκε, θα πρέπει εγώ να σε ξεχρεώσω. Τι λέτε ρε παιδιά. Είμαστε με παγιάλά μας. Mm -hmm. Πού γίνονται αυτά στον κόσμο. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. <laughs> για να τα δούμε. Πού τι γίνανε στον πλανήτη αυτά. Ακόμη και στην Αμερική που έτσι, τους δώσαμε τα λεφτά. Ναι. Έτσι, τους βάλανε υποκρατικό έλεγχο. Τους βάλανε μια κεντρική τρα, Και έτσι και πέρα από τη φέντα έτσι. Μιλάμε για την Ομοσπονδιακή αρχή, την Τραπεζική Αρχή που τους έκανε φιλευθερό τις τράπεζες. Ακόμη και τώρα τα ψάχνουμε τη Lehman Brothers. Γι' αυτό και αποκαλύφθηκε από τα χαρτιά τους, ε, τους ε, τώρα ανώνυμους που έβγαλε. Που, που, που ζήταγε... Το Αμερικανικό Δημόσιο μέσω της Lehman Brothers που ανακάλυψε ότι έχει κάνει βρωμοδουλίες και η ελληνική κυβέρνηση με τη Lehman Brothers έλεγε να έρθουμε σε συνεννόηση, να δούμε τι έχετε κάνει, ποιες είναι οι απαιτήσεις, να δούμε. Και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε τη γνωστή τακτική με τα τρέα μαϊμουδάκια, ακριβώς τη διατακτική, προτίμησε να πληρώσει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανοιχτή απέτηση στη Lehman Brothers δηλαδή στους αρχαίους που τους έχουν υποέρευμα το Αμερικανικό Δημόσιο και η ελληνική κυβέρνηση το πώς προσέξτε μόνο στην, Ευρωένω... στην Ευρωένωση γίνεται αυτό το πράγμα ό,τι ζητάνε τραπεζίτες το παίρνουν δεν υπάρχει κανένας είδους έλεγχο κανένας είδους εκτίμηση στην Αμερική που βεβαίω το κάνουν υπέρ των τραπεζιτών yeah. Δεν το κάνουν yeah. υπέρ του λαού Στην Αμερική yeah. δώσαν λεφτά και διασώσαν και τη λιμάνι πρόεδρε και τις άλλες μεγάλες τράπεζε Αλλά τους βάλανε υποέλεγχο Τους κάνανε καθάριση δηλαδή yeah. Το αμερικανικό δημόσιο Γι' αυτό και βγαίνουν τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο Βγαίνουν τα σκάνδαλα yeah, και κάποιοι κινητοποιήθηκαν Έστω Εδώ μέσα δεν υπάρχει ιδιαίτερη Βάλαμε Λε... την BlackRock Να κάνει έρευνα Δηλαδή Πώς θα το πούμε στους απαταιώνες, βάλαμε το γανάλκα πόνε να κάνει οικονομική υποστορρυνή. Ναι, ναι. Είναι δυνατό, είμαστε σοβαροί, είμαστε ένα κράτη. Είμαστε κράτη καταρχήν. Το πρώτο πράγμα που να ξέρετε ότι όσες έχετε βάλει λεφτά στις τραπέζες και τραβήξτε τα τώρα. Φροντίστε να φύγουν τα λεφτά σας από εκεί. Mm. Αλλιώς, μήπως σας χαίρεσαι εγώ το λέγα και μήνες ε, τώρα. Ε, ε, μα γι' το λέω, λοιπόν, το όσο μπορείτε πριν τύπο Αρτετα, εξαφανιστείτε με τα χρήματά σας Γιατί δεν πρέπει να δείτε ποτέ τα λεφτά να σου! Αρτερά. πω Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, τώρα σκέφτομαι και έναν μικρό επενδυτή. Γιατί πολύ με μεγάλοι τα, τα έχουν βγει ε, έχουν... ε, και ναι. Λοιπόν, ένα μικρό ε, ο οποίο τα πήγε ο καημένος. Πέρυσι η Πρόπες τα πήγε στην Κύπρο όπως μπόρεσε να τα πάει αφού είχε τρελαθεί φαντάζομαι από την αγωνία και από τα σχέδια τι να κάνει για να δώσει τα λεφτά του και αφού τα πήγε εκεί και είπε ότι αχ τουλάχιστον έχω τις οικονομίες μου εκεί κάπου ρε παιδί Διασφαλισμένες Τώρα έχει μπαίνει σε άλλο πάλι κανάλι αγωνίας και η τώρα που σε θέλω, που στο καλό να τα πάει <laughs> Γιατί, ξέρεις, είναι φοβερό αυτό είναι φοβερό πρόβλημα να μου πει, συντάξει πράγματα που δεν έχουν καθόλου. Εμιλάμε τώρα για οικονομία μια ζωή, ζωή ένα φάπαξε για κάτι. Δεν μιλάω για αυτούς που έχουν εκατομμύρια παιδιά. Μέλα μα δώσουμε 5.0, 100.000, 100 που τα μαζεύανε μια ζωή που είναι το εφάπαξτο. Τι αποσυμώσει που εντάξει που μπορεί να δουχνά εκεί και τα παιδιά του για χρόνο. Πάτε τα όσο προλαβαίνετε. Αν μπορείτε να τα πάρετε. Ναι, γιατί εδώ είναι και συμφωνίε ναι, ναι, ξέρω περίεργη τη τρει από ξέρωθεί. Είναι όχι μόνο αυτό. Έλα έχει παρέμει την τράπεζα τη κύπου, είναι. Ακραία κερδοσκοπικό μηχανισμό και, ναι. και τελείωσε διαφανής. Στο, ανήκει στο ευρωσύστημα οπότε καταλαβαίνετε τώρα η κλωνοποίηση των τράγκη. Άντε πιά στο αγώνα για κούρετο. Και η διεκυβέρνηση του Χριστόφια η οποία τα έχει δώσει όλα στι τράπεζε. Όλα. Δεν ξέρω τι μυστικά έχουν αποφασίσει και αν μπορείτε να πάτε θα τα, τα λεφτά σε αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε το, το πάρτε τα το ταχύτερο δυνατό. Εγώ δηλαδή αν ανοίγα γρήματα ναι, θα είχε τα τα χα... φαρό, φαντα είχες, λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για να ξεκαθαρίσουμε πόσο απατεώνες, μπαταξίδε είναι ο κυπριακός λαός είναι ολός καταλαβείς που έχεις καταλάβει Όχι, ε, για να καταλάβω δηλαδή ναι. γιατί πως ξαναδείς όταν εγώ ήμουν κάτω στην uh, Κύπρο, Κύπρο και μετά όταν έτυχε να δώσω μια τελείως στοιχεια από σπόντα στο, στο, στο ΡΙΚ η προπαγάνδα κυρίω του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού μέσου, γιατί μιλάμε για κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο, ελεγχόμενο από την κυβέρνηση Χριστόφια, mm -hmm. ήταν χειρότερη από την προπαγάνδα που κάνουν οι Γερμανοί στα μέσα του. Mm -hmm. Όχι οι Ελλανδίτε ήταν μπαταξίδε, τεμπέλιδε, τζαμπατζίδε mm -hmm. και ό,τι μπορείς να φανταστεί. Ήμασταν ό,τι χειρότερο. Mm -hmm. Μάλιστα, ο προηγούμενο διοικητή της Τραπέζη Κύπρου ήταν από αυτού που έλεγε να μα δώσουν ένα ανοιχτό δάνειο, αντί για του χρέου. Να μας δώσουν ένα ανοιχτό 3 30 εκαταετίες και να μας αναγκάσουν να το πληρώσουμε έστω και αν χρειαστεί να πουλήσουμε τη χώρα μας. Αυτά έλεγε ο προηγούμενος διοικητής της Τράπεζας Κύπρου. Και επειδή τα είχε πει τόσο χοντρά αναγκάστηκαν τον αλλάξαν. Λοιπόν για να δείτε τα αδέρφια μέσα στην κτλ σε επίπεδο βεβαίω πολιτικών κορυφών έτσι, και οικονομικών κορυφών δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Αλλά δυστυχώ ο Κυπριακός λαός είχε ποτιστεί τόσο πολύ με αυτό το δηλητήριο που το, που το ποτίζανε α, εδώ και δύο χρόνια η προπαγάνδα, η κυρίακη προπαγάνδα τότε εκεί, η κρατική προπαγάνδα της Κύπρου που δεν κατάλαβε τι του στείνανε και τώρα βρέθηκε βρέθηκε ακριβώς να χάνει τη χώρα του γιατί αυτό χάνει, χάνει τη χώρα του <χω> κούλι θα γίνει, κούλι, όχι όπως τον είχαν οι Βρετανοί, χειρότερα λοιπόν και το, και το πιο άσχημο από όλα είναι αυτό πράγμα. Αυτό ο τύπος που δάκρυσε εκεί πέρα, Αυτό ο τύπος, λοιπόν, γιατί εφόσον δάκρυσε και τόσο πολύ το σκέφτηκε, ή δεν το βάζε σε δημοψήφισμα στον Κυπριακό Λαό. Mm. Αυτό που εν έκανε τόσο ο Παπαδόπουλος, αν και είχε, ξεκα, είχε ε, ξεκαθαρίσει τη θέση του, ναι. ότι εγώ είμαι ενάντια. Ναι, σωστά, εντάξει. Αλλά να αποφασίσει ο λαός. Νομίζω ότι ο φίλος να πει στη θέση σου. Α, Έτσι, μπράβο. Ο μία, Αυτός χώρος, ο τύπος δηλαδή. Δη, προφανώς είναι αριστερός. Δημοκράτης όμως δεν είναι ούτε στο τελευταίο του νυχάκι. Ανέλαβε την προεδρία της Κύπρου μόνο και μόνο για να πουλήσει τη χώρα του. Το έκανε με την ΑΟΣ πουλώντας τα οικόπεδα στο Ισραήλ και σε αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα το κάνει για ολόκληρη τη χώρα του. Και για κάτι μήνες μας έπεσε το μάγκα. Αçτι ότι είμαστε εδώ οι Κύπρι οι μάγκα. Ναι, Έτσι, ότι, ναι. Αυτό ναι. ναι. το το λεφτά που θανά ενεξάρτητη που Λίγο. Λοιπόν. και τελικά και αύσ καρανε επειδη δεν μιλαει ένας άνθρωπος που τέλος πράγμα, παιδί μου, Τους έχει ζήσει Και ιστορία Μισό λεπτό, σε παρακαλώ μισό λεπτό. Επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα ότι υπάρχει πρόβλημα στη μετάδοσή μα στο, στο ίντερνετ, απλά το μεταφέρω. Στο ναι, ναι. ναι, να το δούμε. Έτσι, συγγνώμη ναι, Δημήτρη, ναι, αλλά ναι. έτσι για να το δούμε, γιατί λένε ότι έχουμε θα... πολλέ διακοπέ, θα το μεταφέρω εδώ να δω αν μου κάποια εμά ή δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Να σα πω κάτι. Ναι. Όταν οι Βρετανοί α, είχαν το πάνω χέρι στην Κύπρο και έγινε η περίφημη μεγάλη λαϊκή εθνική εξέγερση του 1933, όπου βεβαίω ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο μέγα εθνάρχη τη Ελλάδο, Ελευθέρωσο Βενιζέλο είχε πει τι θέλουν οι Κύπροι αυτοί οι πιατσικολόγοι, οι και αυτοί όπω ονόμαζε τότε το, του Κύπριου που δεν του ενδοθεωρούσε <σχεδοδοί> <θεωρούσε> καν Έλληνες <σχεδοί> Λοιπόν και ξεσηκώνται ενάντια στο φιλίσυχο και πράο Βρετανικό λέοντα. <σχεδοί> και μετά μου λέτε Εθνάρχη. Τέλο πάντων. Προβότηση, πάντα πράκτορα Στον Βρετανικών συμφερόντων ήταν από την αρχή που τον είχαν καλέσει στρατιωτική από το 1909. Λοιπόν, αλλά τέλο αυτή είναι μια άλλη ε, καμπίνα. Το... Τότε ένα, ένα, αναδείχθηκε μια μεγάλη κοινωνικοπολιτική δύναμη στο νησί που απειλούσε τη Βετανική επικρατεία. Γιατί η Βετανική επικρατεία εκτό από τον Βούρδουλα που ήξερα να το χρησιμοποιεί και την Κρεμάλα για του Κύπριου αγωνιστέ που τη χρησιμοποιούσε μέχρι τη δεκαετία α, του 1950. Λοιπόν, ήξερε να εξαγοράζει την τόπια ολιγαρχία για να το παίζουν. Για να, το, για να λειτουργούν για να βοηθούν, ως ντόπιοι τοποτηρίτες. Γεννήθηκε λοιπόν μια πολύ ισχυρή κοινωνικοπολιτική δυνάμη που με όλες τι αδυναμίες και τους εκταρισμούς της ήτανε πρωτοστατούσε στις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις μαζί με όλο τον Κυπριακό Λάο. Τότε λεγόταν Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Αυτό τρόμαξε, δεν τρόμαξε μόνο τους Βρετανούς Απιοκράτες που ξεκίνησαν αντικομουνιστικό αγώνα με τα γνωστά όργανα. Ναι. Τη εποχής, αλλά τρόμαξε και το Στάλιν με τη Σοβιετική Ένωση την εποχή εκείνη. Ειδικά μετά, το, μετά την Απελευθέρωση το 44 όταν η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου παραδόθηκε στα Βρετανικά συμφέροντα με τη Συμφωνία της Μόσχας τον Οκτώβριο του 1944. Mm -hmm. Τότε λοιπόν πέρα από το ότι ξεπουλήθηκε το κίνημα εδώ αλλά εμείς δεν είχαμε αναγγύη, είχαμε την εξουσία <SU Hands> δηλαδή, η δηλαδή, προδοσία της ηγεσίας εδώ ναι. Δεν ήταν τόσο η παρέμβαση του Στάλλιν εδώ. Βεβαίως. Ξεπουλήθηκε και η Κύπρος. Πώς ξεπουλήθηκε η Κύπρος, το κουμιστικό με Κύπρο. Βάλανε έναν δωτό πράκτορα της NKVD -NK ως γραμματέα της Κύπρου, ο οποίος δεν ήταν ούτε Κύπριος Βρετανός Εβιτόρος ήταν. <στάλη> και, στε, και επειδή στο βιογραφικό του έλεγε ότι πολέμησε δήθεν στον Ισπανικό εμφύλιο, δεν ήταν στον Ισπανικό εμφύλιο που πολέμησε. Παρευρέθηκε στην Ισπανία και λειτουργήσε με τα τάγματα τη NKVD στη δολοφονία αγωνιστών από τι διεθνεί ταξιαρχίε, ακομμουνιστέ, δημοκράτε και αναρχικού και άλλου από τα πλημμάρα τη NKVD που είχε στείλει ο Στάλιν τότε. Ονομά του Ιζικία Παπαϊωάνου. Αυτό λοιπόν διορίστηκε από τη Μόσχα μόνο, μόνο στόχο να ξεμπερδέψει με τους της του παλιού αγωνιστέ τη ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο. Κύπρου και να μετατρέψει σε ένα πράο αρνάκι όργανο τη Βρετανική πολιτικής το Ακέλ. Βεβαίω το Ακέλ συγκέντρωσε μεγάλο κόσμο, κόσμο και τι αγαπητέ τάξει Κύπρου και το λαού και, και πραγματώθηκε. όμως η πράξη του ήταν άκρο ποδοτικέ σε κάθε καμπή τη ηγεσία του. Ναι. Παιδί αυτού του τύπου είναι ο Χριστόφια. Και ο καθένα σα κάνει του συνδυασμού του ιστορικού ειρηνιμού που πρέπει, για να καταλάβει το πού έχει βρεθεί. Ποιου υπηρετούσε παλιά και ποιου υπηρετούσε τώρα, τα ποια νέα αφεντικά υπηρετή σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερό ή όχι. Γιατί για μένα εγώ δεν είμαι αριστερό, δεν είμαι ποτέ παραμένω αυτό που ήμουν ιδεολογικά πάντα και, στη, και στηρίζω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν είμαι αριστερό. Και δεν, δεν μου αρέσει να μου κολλάν τη διτσενιά, το αριστερό. Ο αριστερό είναι εκείνο που αυτονομάζεται έτσι γιατί ντρέπεται για αυτό που πιστεύει ή στην ιδεολογία που πιστεύει στην κ που πιστεύει ή το ποια κοινωνικά συμφέροντα αντιπροσωπεύει. Γι' αυτό και ονομάζεται αριστερό. Εγώ δεν τρέπομαι γι' αυτό που είμαι ή γι' αυτό που πιστεύω. Λάθο, σωστό δεν έχει σημασία. Δεν ντρέπομαι. Γι' αυτό και δεν μπορώ αυτό να το χαρακτηριστώ ω αριστερό. Λοιπόν, πέρα από αυτό το, το πράγμα, για να καταλάβουμε το πώ μα οδήγησαν και γιατί προτίμησα τον κύριο Χρυστόφια να κάνει αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή. Σωστό. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώ όπω έχει. έχει. Βεβαίω, από εδώ και μπρος. Το ζήτημα περνάει στα χέρια του Κυπριακού λαού. Πρώτο και κύρια στους αγωνιστές, στου αγωνιστέ του ΑΚΕΛ. Όσου από αυτού έχουν μείνει και δεν έχουν διαφθαρεί ή δεν έχουν εξαγοραστεί ή δεν έχουν αποκτήσει σε δυσκόλυπη αντίληψη για το κόμμα του. Mm -hmm. Τώρα θα κληθούν όσο ποτέ άλλοτε να δώσουν αγώνα υπερβομών και αιστιών. Υπεβομών και αιστιών. <χωριακή> δεν έχω καμία αισιοδοξία εγώ <χωριακή> για του πολιτικούς. Όχι για του πολιτικού. Μιλάμε για τον κόσμο. Α, για, τον για, τον για, τον για τον κόσμο εαυτό στα χέρια του είναι. Στα χέρια του είναι. Σωστά. Και να το πούμε κάτι άλλο, να τα ξέρετε, ούτε τα δημοσιονομικά της Κύπρου, ούτε το χρέος yeah. της Κύπρου, ούτε κατά στον των τους δικαιολογούς σαν το μνημόνιο, με κανένα τρόπο, ακόμη και με τα κριτήρια που είχε βάλει η ίδια η Ευρωζώνη, mm -hmm. πουλήθηκε η Κύπρος και πουλήθηκε χειρότερα από τη Ελλάδα. Η Ελλάδα τουλάχιστον θα μπορούσε να πει ότι έχει σοβαρά προβλήματα, χρέος, ελλημάδο κτλ. Η Κύπρος τι είχε. Αυτό εξυπηρετεί Τ." Το γενικότερο σχέδιο αυτό που έχουμε πει, Ακλήβως. έτσι. Γιατί πλέον όλος από την Κύπρο μέχρι την Πορτογαλία, οι χώρες η όλες είναι στα μνημόνια. Η, η Κύπρος, πάση θυσία, πρέπει να μετατραπεί σε στο αεροπλανοφόρο. Ο ΦΣΟΡΕΤΡΙΟΝ <σχεδιά> και του ΝΑΤΟ. <σχεδιά> Αν νομίζετε ότι απλά η Ευρωζώνη έρχεται για να λύσει οικονομικά προβλήματα, να προβλήματα πίσω τη είναι βαριά σκιά του ΝΑΤΟ, όπω ακριβώ με τη Φιλανδία. Το συζητάγαμε. Ναι. Η Φιλανδία επιβάλλεται αυτή η πολιτική διάλυση τη εσωτερική κοινωνική συνοχή, μόνο και μόνο για να μετατραπεί και σε μέλο του ΝΑΤΟ και έτσι να σφίξει το ζωνάρι γύρω από τη Ρωσία για τα το δικό του γεω, γεωστρατηγικά συμφέροντα. Το ίδιο γίνεται με την Κύπρο mm -hmm. σήμερα. Μάλιστα. Γίνεται το θέμα τη επικράτηση του ΝΑΤΟ στ γεωστρατηγικά στο νησί με ταυτόχρονο ξεζούμισμα του νησιού από την Ευρωζώνη μετατρέποντάς του σε μπαχάμες και τι ωραία Ανατολικής... που θα γίνουμε όλοι ένα. Ελλάδα Κύπρος Τουρκία βεβαίω όλοι είμαστε. μαζί με το ελληνικό εθνικό σχέδιο είμαστε όλοι μαζί είμαστε όλοι Ευρωπαίοι δεν έχει σημασία αν ο λαός θα καταλήξει με το τελευταίο συνθετικό της λέξης Ευρωπαίος αλλά όλοι θα είμαστε Ευρωπαίοι διότι δεν και θα μας ονομάζουν έτσι όπως το χαριτωμένα ονομάζονται στην Αμερική οι διάφορες minorities ε, υπάρχουν Νομίζω. οι Αφροαμερικανοί ναι. οι Ισπανοι οι Αμερικανοί ναι. οι Έλληνοαμερικανοί και έτσι λοιπόν θα είμαστε έτσι οι Κύπριο Ευρωπαίοι οι Τούρκο Ευρωπαίοι οι Έλληνο Ευρωπαίοι και γενικά όλα τα Ισπέοι ναι. λοιπόν στην Ευρώπη στην, ε στην, ε στην Ευρώπη της Ομοσπονδίας που φτιάχνουν σήμερα εκεί έχει πάει ο Σαμαράς σου λέω που είναι σήμερα ο κύριος Σαμαράς θα παραστεί στην απονομή για τον Νόμπελ Ειρήνης για να ξέρεις Βεβαίως και βεβαίως χειροκοτάνα άπαντες οι Ευρωπαίοι ε, διότι προωθείτε αυτό το πράγμα. Ε, σας λέω μόνο ένα πράγμα και να μην επαληθευτεί γιατί δεν θέλω να, να πραγματικά να, να γίνεις ας πούμε mm. να επαληθεύεσαι στα, στα χειρότερα στα κακά σενάρια. Λοιπόν όπως είπαν, όπως είπαν τα επιτελεία των Ελβετών mm. και βεβαίως για να ξεκαθαρίσουμε μιλάμε για την Ελβετία όπου τα Επιτελεία στρατηγικής ανάλυσης του ΝΑΤΟ βρίσκονται εκεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι βγαίνει το... ο Άγιος τη της Ελβετίας και λέει αυτά που λέει. Mm -hmm. Αυτό που είπανε είναι ότι η Ευρώπη πλέον με την απαρχή της αμοσπονιοποίησης της που ξεκίνησε 12 Σεπτεμβρίου 2012, το ξαναλέω με την ομιλία του Μπαρόζο στο Ευρωκοινοβούλιο μπαίνει σε μια εποχή πολέμων και επαναστάσεων. Αυτό είπαν. Και αυτό αποτελεί μέγιστη εθνική απειλή για την Ελβετία, Γιατί θα σαρώσει το σύμπαν. Και το δικαιολογούν. Είτε πόλεμοι λαών προσπαθώντας να δικδικήσουν να. αυτό που κάνουν. Είτε ακόμη και μειονοτήτων στην προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο του σε μια συγκεχημένη ναι. πραγματικότητα όμως, Λέων, αλλαγών, έτσι όπω γίνεται για παράδειγμα αλλαγών. με τι αποσπάσει όλα αυτά τα πράγματα, mm -hmm. είτε μεγάλων mm -hmm. κοινωνικών επαναστάσεων, το οποίο μπορεί να, φέρουν, να φέρει φαινομενικά το χάο για την άνθρωπα, βεβαίω είναι δημιουργικό, για την, αλλά τέλο πάντων δεν μπορούν να κυλιστούν αυτά τα πράγματα με όρου αίματο για του ευρωπαϊκού λαού. Αυτό είναι που μα έχουν βάλει. Βεβαίω εμεί δεν θα ζούμε. Για να, για, σαν χώρα, σαν mm -hmm. λαός mm -hmm. για να τα δούμε όλα αυτά διότι θα έχουν ξεμπερδέσει πολύ νωρίτερα μαζί μας Το 2013-14 πιστεύει θα είναι μπαπαλά για μας Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Πρέπει να πάμε σε τελευταίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε γιατί είπαμε από την αρχή αυτή η εβδομάδα είναι καυτή κανονικά. Λοιπόν, αυτέ είναι οι προσφορέ. Ο Θωμά από την Άρνησα. Ένα μπουκάλι τσίπουρο λέει από το φετινό που έχει γίνει πολύ special. Δεν σε πρόλαβε στη Βέρεια να το δώσει. Α, ωραία, λοιπόν, Θωμάς ευχαριστούμε. Τέτοια. Μην ακού τον, τον Δημήτρη που λέει ότι δεν πίνει και τα λοιπά Εδώ υπάρχει κόσμο να το τιμήσει και να σου πούμε. Περιμένουμε το τσίπουρο, έτσι είναι και φετινό. Γίνεται ολόκληρη ιστορία στη Βέρεια. Είχα κάποτε μια συνάδελφο που πήγαινε πάνω προ τα εκεί όταν ήταν να φτιάξουν το τσίπουρο γιατί γίνεται ολόκληρη γιορτή και ναι, είναι ναι. πολύ μεγάλο το πανηγύρι. Mm -hmm. Οπότε θα το τιμήσουμε δεόντο. Είναι και η κατάλληλη εποχή τώρα νομίζω. Να μεθύσουμε και λίγο, να μην ακούμε και αυτά που λένε κάποιοι στον Guardian. Όχι παναγία μου. Τι όχ παναγία μου, έτσι θα τα άφηνα. Όχι, ναι, σωστό. Όλε δεν μαθαίνουν. Το για Ο Σαμαράς πηγαίνει στα γερμανικά μέσα. Ο Τσίπρα πηγαίνει. στα αγγλικά. εύρα από τώρα. Έχουν έχουμε το γερμανικό και το αμερικανικό κόμμα. τι να κάνουμε. <laughs> δηλαδή έχουν μπλέξει τώρα. τα έχουν μοιραστεί αυτά τα ζητήματα. Το θέμα mm. είναι ότι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. δεν, δεν, δεν ξέρω. μερικέ φορέ αναρωτιέμαι ας πούμε, για την, την ευφυα μα ω λαό. Mm. Λέμε εντάξει είμαστε πανέξιμοι, το, επι, το επιβεβαιώνουν και επιστήμονε, Επιστή, ειδικέ επιστημονικέ mm. ερευνέ. Mm. Ναι, οφείλεται. Ε, μάλλον στο Ιώδιο από τη θάλασσα γιατί δεν είναι, δεν είναι τυχαίο ότι εδώ να πήθηκε ναι, από ο κεντρικός ναι. πλειοπολιτισμός έτσι. Ε, και άλλα πράγματα ενδεχομένως ε. δεν το, το συζητάμε βεβαίως τελικά να δείτε που ο κύριος ο, Κουβέλης θα έχει δίκιο σε πιο από όλα μας ψεκάζουν <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν και <Φελήθηση laughs> η απορία του <laughs> ναι. λοιπόν ε, τέλος πάντων Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να πούμε ότι ναι παιδί μου όταν θες να πιάσει έναν απαταιώνα ναι. στην πολιτική εννοώ ναι, ναι. στι σημερινέ μέρε ξέρετε πόσο εύκολο είναι μην το ρωτάτε τι θα κάνει με του μισθού Αλλά... ρωτήστε τότε τι θα κάνει με το χρέο <laughs> και να δείτε πώ πέφτουν ε, οι μάσκε, <laughs> τα βράκια, τα σόβρα, κάθε φορά τα πάμπες, ό,τι φοράνε μπεμπιλίνο, ό,τι φοράνε λοιπόν γιατί για παράδειγμα ο κύριο Τσίπρας. Mm. έτσι αυτό το πράγμα, αυτό το βιολί, Ευρωπαϊκές συνδιάσκεψεις του 53 το, το λέει Είναι σταθερός Εγώ λέω, παιδί μου, γιατί να μην κάνουμε ένα ανοιχτό φόρουμ και να ακουστούν να δούμε ποιο θα γελιοποιήσει τον άλλον mm. με αυτέ τις ανοησίες περί Ευρωπαϊκές συνδιάσκεψεις του 53 αφού και ο ίδιος λέει ότι λέει, δεν το βλέπω, το βλέπω μακρινό και μέχρι να οριμάσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο κόσμος να τους πληρώνει Ναι και τέλος πάντων, τουλάχιστον, αριστερός άνθρωπος, τέλος πάντων έτσι λέει. Ναι. Χριστώδης θα μου πεις και αριστερός. Ναι, ναι. αριστερός. Έχουμε πλέξει τους αριστερούς, καεί ναι. καμιζόνταλή, όλοι να, μαζί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να μου πει κανείς, τουλάχιστον, πού βρήκε την ηθική τσίπα ο Τσίπρας. Mm -hmm. Να λέει ότι πρέπει να πληρώσουμε το χρεό σου. Γιατί αυτό που οραματίζεται να πληρωσουμε το χρεο γιατι αυτο που οραματιζεται ειναι πως θα το πληρώσουμε. Ναι. όχι πως δεν θα το πληρώσουμε όπως οφείλει να, να σκέφτεται κάποιος που υποστηρίζει ο, το λαό όχι θα το πληρώσουν αυτοί που έχουν πρέπει μου, δεν το πληρώνεις εσύ ο φτωχός κατάλαβες ο συνήθις υποπτός ναι. αλλά πλέον και αυτός που φοροδιαφθάνεις ναι αυτό ναι. και θα δακρύσεις από τον κύριο Χρυσόφια και αυτό αγαπητό γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος εκεί πάμε ναι, ναι. όταν θα βιάζει το λαό θα δακρύζει ναι, οπότε... όπως και ο Γιώργιος που παντρεύω αυτή θα είναι η διαφορά ναι. τους πολυτιών. εγώ απλά ρωτάω το εξής το πούμε γιατί να το πληρώσουν οι κατέχοντες το χρέος ναι. και γιατί να μην πληρώσουν οι κατέχοντες τις ανάγκες του λαού. Αυτοί δεν πρόκειται να πληρώσουν τίποτα γιατί δεν πληρώναν ποτέ. Ναι. Οπότε ας βάλουμε να πληρώσουν τους τραπεζίτες. Τίποτα δεν πρόκειται να πληρώσουν. Λοιπόν. Ναι, και αυτό θεωρείται αντικαπιταλιστική πολιτική κιόλα όπως άκουσα τελευταία από ένα στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, και ταξική ανάλυση. Γιατί ναι. βάζουμε τον τόπιο κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, τόπιο να πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο του εξωτερικού. Ο λαός τώρα θα πληρωθεί, ρε παιδιά. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτός ξεχάσαι το, στην επόμενη δεκαετία. <laughs> λοιπόν, ναι. Γιατί όπως άκουσα και την Τιλάντια Ανβαλαβάνι, ε, πρόσφατα που μα θα είναι και τραπέζι, άκουσα λέει δύσκολο να αποκαταστήσουμε τι κοινωνικέ yeah. αντικείρε. Άάν ακούς τώρα από κάποιον ότι είναι δύσκολο να αποκαταστήσει. Ότι έχουν ξεκινήσει δηλαδή. αυτά. Η επαναγία μου τι έχει να γίνει. <σχερνή> ότι πριν ο μήνες έλεγε άλλα, ότι με το που θα γίνει η κυβέρνηση, το πρώτο που θα αποκαταστήσει είναι αυτό. Με έτσι ένα νόμο. Και έτσι πρέπει. Όχι μόνο έτσι πρέπει. Έτσι οφείλει, όχι και από την άμεση κοινωνικέ δικαιοσύνε και το ειδικό του πράγματο, που τέλο πάντων δεν είναι λίγο. Σαν ένα λαό σε μια διαλυμένη χώρα δεν είναι λίγο το ηθικό του ζητήματος. Δηλαδή κάτσερε φίλε. Πότε θα αποκτήσουμε ηθικούς πολιτικούς. Να. Και ηθικός πολιτικός δεν είναι ο λεγόμενος έντιμος πολιτικός. Είναι ο, που το, ο, είναι ο πολιτικός που τη ρίτσε υποσχέσεις απέναντι στο λαό. Αυτός είναι ο ηθικός πολιτικός. Μην το λοιπόν. λοιπόν. Υπόσχεση όταν, όταν στέκεταις απέναντι στο λαό και τι του λες. Θα καλύψεις και νομικές Όχι του αγίου ποτέ. Αγίου Παταπείου ανήμερα ή ξέρω εγώ στις ελληνικές καλέντες mm -hmm. τώρα, αύριο το πρωί γιατί, γιατί αλλιώς δεν θα δούμε άσπρη μέρα η οικονομία χωρίς δημιουργημένη αγοραστική δύναμη των λαϊκών στρωμάτων ανα... αναδιώμενη αγοραστική δύναμη των... των λαϊκών στρωμάτων δεν πρόκειται να πάει πουθενά οι θεωρίες που θέλουν ότι με ο λαό θα δει ελπίδα Τις δοκιμάσαμε, τις είδαμε, ευχαριστούμε πολύ και θα τα πάρουμε. Mm -hmm. Όποιος ξαναπέσει πάλι στην ίδια λακκούβα είναι άξιος εστίγχυρος. Το ίδιο μοτίβο, ε, λες τώρα. Έτσι. Ότι... Το ότι μας το λένε άλλοι από αυτούς που μας το λέγανε χθες δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ακριβώς τη διαλογική με τους άλλους. Mm -hmm. Ακούστε να δείτε, τεχνικά, οικονομικά, οικονομικά δηλαδή. Όσο να είναι αυτό, το οικονομικά βεβαίω δεν είναι καμία σχέση με το τεχνικά, αλλά τέλος πάντων οικονομικά. Η αποκατάσταση των απολιών, το συντάξιο των πιστών mm -hmm. που υπέστησαν τουλάχιστον από τις 5 Μαου 2010 μέχρι σήμερα μπορεί να γίνει μέσα σε ένα 24ωρο. Θα... Μέσα σε ένα 24ωρο. Mm -hmm. Και μπορεί να γίνει αρκεί να μην δεσμευόμαστε από το ευρώ. Αυτό, ναι. Έτσι. Και όχι σε 6 μήνες όταν θα πάρουμε το αρχικό την επομένη oh. τη oh. κατάληψη εξουσία από το λαό σε ένα 24ωρο γίνεται αποκατάσταση πραγματική η αποκατάσταση μέθοδες υπάρχουν αρκεί να μην δεσμευόμαστε από τη λογική και τα πλαίσια του ευρώ όσο δεσμευόμαστε εκεί όχι απλά αποκατάσταση δεν πρόκειται να γίνει θα συνεχίσουν με όλα τα υπεραρισταρά οράματα και τι ταξικέ του αναλύσει το να υπηρετούν το ίδιο μοτίβο εσωτερική αποτίμηση. Πες μου τώρα γιατί μα ακούει και ο Χαμηλός μα βλέπει και τη σύνταξή του που συνεχώ μειώνεται και μπορεί να πει, άσια μα ρε Καζάκη τώρα, ε, μιλά γιατί είσαι έξω από τον χωρό και αυτή είναι η λαϊκισμή. Θε να πει τώρα ότι θα μα δώσει τα λεφτά μα την άλλη μέρα. Και σου λέει πώ θα το κάνει αυτό αν ανατρέψει όλα τα δεδομένα τα σημερινά ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι είναι απλό ακούστε να πόσο, απλά τεχνικά τεχνικά είναι απλό λοιπόν ναι. ποιο είναι το θέμα αυτή τη στιγμή γιατί εγώ δεν έχω νοσταλική κυκλοφορία γιατί δεν μου το επιτρέπει η ευρωζώνη ναι. εντάξει ναι. και ταυτόχρονα έχω ειδικέ τράπεζε που σαν ε, σαν vacuum cleaners έτσι σαν ε, ε, καθαρισμό σκούπες, σκούπες, σκούπες καθαρισμού, καθαρισμού απορροφούν όλη τη από την αγορά συν τις μειώσεις που γίνονται ναι. λοιπόν την επόμενη μέρα μπορούμε να κάνουμε το εξή. Παίρνουμε την Τράπεζα της Ελλάδας στα χέρια μας και όποιος λέει ότι μπορεί να γίνει η εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας ή να τεθεί η Ελλάδα υπό δημόσιο έλεγχο εντός του ευρώ είτε δεν ξέρει τι του γίνεται ή απλά είναι απαταιώνας κοινός. Mm -hmm. Κοινού ποινικού δικαίου δηλαδή. Mm -hmm. Και ταυτόχρονα όλες εκείνες τις τράπεζες που έχουν πάρει τα χοντρά, τα δισεκατομμύρια δηλαδή, με είτε με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου είτε σε βάρο του ελληνικού δημοσίου. Αυτές οι τράπεζες δεν τις βάζουμε μόνο υπό εκαθάριση και μάλιστα δημόσια εκαθάριση για να ξέρουμε τι γίνεται για να ελέγχουμε δηλαδή τις ιστορίες και να καθίσουμε στους καμμή αυτούς που φάγαν τα λεφτά των ελλήνων καταθετών και του ελληνικού κράτους Έτσι, δεν είναι μόνο το ηθικό το ζήτημα αλλά έχοντας αυτό το προπισκό σύστημα στα χέρια, τι κάνεις παίρνει τους λογαριασμούς των Ελληνών πολιτών και τους πολλαπλασιάζεις. Ο κάθε Έλληνας πολίτης πόσα είναι ο οικονομικά ενέργο, 400-600 κάπου εκεί είναι ναι. μαζί με το 1-300 τους ανέργους λοιπόν τους ανοίγεις ένα λογαριασμό όπου στο λογαριασμό τους καταθέτεις τις απώλειες mm -hmm. στο ευρώ ναι. αρχή. Ναι. νόμους με το ευρώ γιατί ναι. τσελίως δεν έχουμε πάει τους καταθέτεις τις απώλειες στο ακέραιο τις απώλειές τους Λοιπόν με, και ταυτόχρονα σε αυτό τον λογαριασμό του δίνει μια κάρτα συναλλαγής για αυτό τον λογαριασμό. Μια κάρτα συναλλαγής. Τι είναι η κάρτα συναλλαγή. Είναι σαν την κάρτα του ATM. Ναι. Δεν έχει ό,τι προσωπικά δεδομένα ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Έχει τη δυνατότητα απλά το πόσο που την κατέχει να έχει πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό. Mm -hmm. Τραπεζικό λογαριασμό. Ναι. Τι λε στον κόσμο. Με αυτή την κάρτα δεν μπορεί να πάρει χαρτονομίσμα από το ATM. Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει συναλλαγέ Όλε τι συναλλαγέ που θέλεις. Ναι. Είτε πας και αγοράζει αυτοκίνητο, είτε και πας αγοράζει ψωμί, ναι. μπορείς να το κάνεις με αυτήν την κάρτα. Χρησιμοποιείς αυτήν την κάρτα. Ακριβώ. Ναι. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι η εγκατάσταση τη ειδική υποδοχή, μαγνητική υποδοχή σε όλα τα μαγαζιά. Όποιο δεν το βάλει, κακός του κεφάλι που θα κάνει, γιατί δεν μπορεί να το να κάνει τζίρο. Mm -hmm. Και έτσι αποκαθίσταται μέσα σε ένα 24ωρο κυριολεκτικά mm -hmm. η... Τι θα γίνει. Ποιο θα μας σταματήσει να το κάνουμε αυτό. Ποιος θα, μα, θα μας πει όχι δεν μπορεί να το κάνετε. Η Ευρωπαϊκή Ιντερική Τράπεζα. Ζαμπάτ Πούλτ α πούμε. <laughs> λοιπόν θα υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Κάθε άλλο θα πυροδοτήσει μια σοβαρή, σοβαρή άνοδο του τζίρου. Mm -hmm. Και επειδή ακριβώς αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι οι νεοφιλελεύθεροι, αριστεροί και δεξιοί, είναι ότι το χρήμα από μόνο του δεν έχει αξία. Είναι μια σύμβαση της οικονομίας. Mm -hmm. Για να λειτουργήσει ως ενδιάμεσο. Αξία δίνει στο χρήμα οι ηλικές αξίες που αντιστοιχούν σε αυτό το χατονόμισμα ή σε αυτό το νόμισμα. Οι ηλικές αξίες που έχουν να κάνουν με συναλλαγή, εισοδήματα, επενδύσεις, παραγωγή. Αν λοιπόν το χρήμα αυτό αρχίζει και διατίθεται από τον συνταξιόχο και τον εργαζόμενο στο να αγοράζει, mm -hmm. με καταλάβες, το να κάνει τις πολυπόθητες αγορές, αγορές που μέχρι τώρα αν τις έκανε, τις έκανε με δάνεια, κι όσες Κυριακές και να μείνουν ανοιχτές, να σχολιάσω και αυτό του χρόνου άμα δεν έχεις κυριακά πάρει δεν, δεν υπάρχει το, περίπτωση, και όλης... Α, Καταρχήν, αυτά θα, καταρχήν θα, θα φέρεις ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στα μικρά μαγαζιά της θα τα τσακίσεις, Έτσι, δεν υπάρχει. Αυτά είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίες. Το με το ότι όταν του δώσω όμω αυτή τη δυνατότητα και ταυτόχρονα του χαρίσει τα δανεικά από τι τράπεζε γιατί σβήνει το τραπεζικό σύστημα mm -hmm. όπω είναι μέχρι σήμερα να. και το αναδημιουργεί από νέα βάση. Άρα τα mm -hmm. ενεργητικά του δεν χρειάζεται, τα στέλνει στο ραγύριστο. Και επειδή θα έχει ανακοινώσει ότι φεύγει από το ευρώ δεν δεσμεύεσαι από καμία υποχρέωση απέναντι στο ευρωσύστημα. Mm -hmm. Ούτε από τα δάνεια που σου έχουν δώσει. Γιατί τα δάνεια στα έχουν δώσει για να μείνει στο ευρώ. Όταν εσύ δηλώνει αντίο φεύγω σα χαρίζει τα δάνεια. Να πάρτε τα. <laughs> πάρτε τι <τα. laughs> <Καταλάβες, laughs> θέλω να πω. <laughs> ναι, είναι σωστά, αυτή ναι. η όλη ιστορία. λοιπόν από εκεί πέρα δίνεις αγοραστική δύναμη στον πληθυσμό. ο πληθυσμό τι θα κάνει. τι θα κάνει. Ναι, καλά, θα δώσει τζίρο στην αγορά. φυσικά θα πάει και θα αγοράσει. αν ταυτόχρονα το... αυτό ναι. συνοδευτεί μια πολιτική σπασίματο Τον καρτέλ στην αγορά mm. και είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε δεν χρειάζεται να σε οικονομολόγος για να το καταλάβεις πόσο εύκολα γίνεται αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε θα ότι αυτό θα, θα εκτιναχθεί η οικονομία. Θα εκτιναχθεί πολύ πριν βρεθούμε σε θε, στην, στην ετοιμότητα να μπούμε στο νέο εθνικό νομίσμα. Γιατί θα χρειαστούμε 8, 6 με 8 μήνες mm. για να μπούμε σε εθνικό νομίσμα. Απάντησε στο φίλο το Γιώργο. Και θα πω και γιατί διαλέγω το συγκεκριμένο ερώτημα και όχι κάποιο άλλο. Ε... Ευχαριστούμε καταρχήν για τα καλά λόγια για την εκπομπή. Αλλά μα θέτει το εξή ερώτημα. Έστω λέει ότι αυτά που λέει ο κύριο Καζάκη γίνονται. Δεν θα μα κάνουν εισβολή τότε οι φίλοι μα οι Ευρωπαίοι και δεν μιλάω για οικονομική ή πολιτική. Σαν δική. Μισό λεπτό θέλω να ναι, σχολιάσω ναι. κάτι. Ναι. Επειδή το τελευταίο καιρό συνειδητοποιώ πόσο ο απλό κόσμο και όχι μόνο μας έχουν βάλει στο τρυπάκι πλέον να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Ναι. Ότι η εθνική κυριαρχία ανεξαρτησία ναι. τέλος Δεν μπορούμε. Τέλο. Εγώ, θα πω, εγώ θα πω δεν το εξής. Ξέρω να πω το έξω. Δεν έχει ξαναπάξει αυτό στην ιστορία ποτέ. Όχι, δεν ξέρω, να έχει ξαπλά. Όχι, Αξή. όχι, πάντα δεν υπήρχε ξέρω. η λογική η κυρία και η λογική της αυτοδουλία, πάντα ήταν η κυρία η ολογία στο πολιτικό συστήματο. Και το βρεαμε ότι έχω τρελαθεί. Ε... Τα πω, παντού να σχολιάζω ότι τότε δεν μπορούμε μιλάμε για ανεξαρτησία. Λοιπόν, λοιπόν είναι τόσο. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, σε ορισμένα σα κοινωνικά στρώματα, τα οποία είναι και παρασυντικά κοινωνικά στρώματα. Κοινωνικά στρώματα που δεν παράγουν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει παραγωγή ή δημιουργία. Γι' αυτό και έχουν αυτή την αντίληψη. Βέβαια δεν φταίνε τα αυτά. αυτά αυτή. Η, η οικονομία εδώ και δεκαετίε προάγει τον παρασυντησμό σε όλα τα ναι. επίπεδα. Ναι. Δεν φταίνε δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά όταν είσαι παρασυντικά εργαζόμενο άνθρωπο, σε παρασυντικέ λειτουργίε τη οικονομία εργαζόμενο, έχει αυτή την αντιληψη βεβαια δεν φταινε αυτα η οικονομια εδω και δεκαετιε προαγει τον παρασιτισμό σε ολα τα επιπεδα δεν φταινε δηλαδη οι ανθρωποι αυτοι αλλα οταν εισαι παρασιτικα παράσιτο ω οικονομία, ω κοινωνικό μόρφωμα. Άρα πώ θα επιβιώσω. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Καταρχήν με έναν αναφορισμό, γιατί με εκφράζει απόλυτα. Ναι. Πατρίδα που δεν μπορείς να την υπερασπιστείς, δεν αξίζει να την έχεις. Mm -hmm. ναι. Αυτό να το κάνουμε συνείδηση. Mm. Γιατί χύθηκε αίμα σε αυτόν τον τόπο, να τον υπερασπιστούν γενιές και γενιές. Έτσι. Και μπορεί να είχαν όλες τις αυταπάτες και τους κινδύνους και, της, και την αντίληψη του κινδύνου πριν να φοβόντουσαν πραγματικά αλλά όταν κλείθηκαν να υπερασπιστούν τον υπερασπίστηκαν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο που μπορούσαν σε συνθήκες απείρως πιο δύσκολες στρατιωτικά από ό,τι σήμερα. Έτσι. Το δεύτερο. Για φανταστείτε ρε παιδιά. Ποιος θα μας κάνεις βολή. Η Ιταλία από δίπλα. Mm -hmm. Ποιος θα μας κάνεις βολή. Ποιος. Η Γερμανία αλλά Έρε γέλει τι έχει να γίνει Επειδή είναι μπαμπέσίδες Και ξέρουν εκφύσωση είναι το σύστημα τους μπαμπέσικο Γι' αυτό έρχονται έτσι να μας πάρουν τη χώρα Δεν έχουν καν τον αντρισμό τον παλιών ναζί Να έρθουν κατευθείαν στα Στατιωτικά να στην πάρουν τη χώρα Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι θα τα βγάλουν πέρα. Και έρχονται με μπαμπέσικο τρόπο οι ίδιοι οι παλιοί Ναζί, οι απόγονοι τους δηλαδή, mm. με μπαμπέσικο τρόπο, με γραβάτα και πουκαμισάκι, να στην πάρουν. Αλλά φούκτελ, με αυτό το, πώς το, λένε, το στέμα που φοράει από πάνω που είναι το περοκίνη τέλος πάντων, με αυτό το πράγμα. <χαι> και ο άλλος με το κομμωδινί είναι μα, μα, μα, μαλίας, μοράκι ελμά. Mm. Έτσι θέλουν να στην πάρουν τη χώρα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι στις δεν μπορούν να στην πάρουν. Πρώτον, γιατί οι λαοί δεν θα ανεχτούν για τύπου πολιτική. Και δεύτερον, γιατί εμείς δεν μασάμε κόπρανα, όπως η πολιτική μας, σαν λαός, δεν μασάμε. Λοιπόν, ειδικά αν δούμε πολιτικά απειλή, δεν μασάμε ρε παιδιά, πώς να το κάνουν και το ξέρουν. Mm -hmm. Γι' αυτό θέλουνε το πολιτικό σύστημα αντιπολίτευση-συμπολίτευση, που είναι λαφραίο, δοτό και δοσιλογικό, για να μπορούμε να πάμε από τη χώρα διαφορετικά δεν γίνεται. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Άρα μην σε απασχολεί αυτό. Είναι το τελευταίο όμω μέλημα. Δεν υπάρχει κανένα σε θέση να απειλήσει στρατιωτικά τη χώρα αυτή. Ή να το πούμε διαφορετικά. Να την απειλήσει με το λαό ξεσηκωμένο. Ξέρει τι θα πάθει. Και τι θα θα υποστεί. Και δεν ξέρει σε ποιο βαθμό μπορεί να περιορίσει τι συνέπειε. Κανένα από αυτού. Ούτε καν η μεγάλη μα υπερατλαντική σύμμαχο με τα αεροπλοδοφόρα και τα αυτά δεν ούτε αυτή δεν είναι σε θέση να οργανώσει τέτοια ιστορία στην Ελλάδα. Και το ξέρουμε πολύ καλά αν, αν είχαν προσέξτε εάν ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό δεν και ένιωθαν αυτήν την αυτή τη στρατιωτικοπολιτική υπεροχή, ε, υπεροχή να ξέρετε σίγουρα ότι θα κάνανε αυτό που κάνουν στο, στο, στον Περσικό και στην Περσία. Θα μας δίνανε δείγματα γραφής δηλαδή θα μας δίνανε θα μας πώ ε, πώς να το πούμε. Θα μας δείχνανε τη στρατιωτικότητα του πολιτικού του επι, επιροχή με πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο. είτε με θερμά επεισόδια, είτε με άλλες ιστορίες, τανι ανάλογα με αυτά που κάνουν στο Ιράν. Μάλιστα. Για δηλαδή, τον μάξο κόσμος. Τιώς το αυτό. Λοιπόν, Δεν, δεν το κάνουν. Ξέρουμε πολύ αυτούμε, καλά αυτούμε. ότι αυτό αποτελεί κλιμάκωση που θα μπορεί να οδηγήσει, που θα οδηγησει σιγουρα σε span του span λαό, span mm -hmm. και μη, και τότε πλέον τελειώσαν οι δοσυλλογοί. Λοιπόν δεν το ξέρουν. Μόνο με δοσυλλογισμό. Μόνο με κεκόρποτε. Μόνο με θυάλτε. Μπορούν να είναι καλοί. Του λεωνίδα θυάλτε. Μέχρι τη της δημοκρατίας. Μπορεί, ναι, να, μπορεί να κατακτηθεί αυτή η χώρα. Το ξέρουν πολύ καλά. Άλλος τρόπο να υπάρχει. Δεν υπάρχει. <σχύλια> Γι' αυτό μην φοβόμαστε αυτά τα πράγματα. Απλά να απαιτήσουμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε εύκολα αυτό. Αρκεί να πάρουμε τι αποφάσει μας. Πότε πρέπει να πάρουμε τι αποφάσεις μας Όταν οι γιαγιάδες και οι Τα κλαίνουν τα εγκόνια τους Όταν οι πατεράδες και οι μανάδες θα κλαίνουν Τα κλαίνουν τα παιδιά τους Πότε ακριβώς θα πάρουμε την αποφάση Εγώ πιστεύω σε αυτό το λαό Τον πιστεύω τον είδα το Μακεδόνα ναι. Το τσαγανό που έχει ναι. Το είδα ναι. Λοιπόν φαινόταν στα μάτια του Ακόμη και όταν έκφραζε φόβου. Ξέρω και ξέρω αυτός ο τόπος και εκείνη, και εκείνη η Μακεδονία τι υποφέρει για να κρατηθεί ελεύθερη. Και όταν του λε θα σταπάρουν τα χωράφια. Και το ξέρει, το έχει συνειδητοποιήσει, το αντιλαμβάνεται το που πάει. Και ξέρει ότι θα, θα σου πάρουν τη γη. Αλλά δεν έχει ματώσει αυτό ο τόπο τόσο πολύ για να την πάρουν μερικοί γραφειοκράτες κομματικοί και κυβερνητικοί, μαζί με τραπεζίτε και όλο το σιρβέτο που σέρνουν γύρω του. Από αριστερού και δεξίους. Αυτό θα σταματήσει. Θα σταματήσει γρήγορα. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή ενημέρωση. Γι' αυτό σα ξαναλέω: Ρυθμίστε τα ραδιόφωνα ή τα ίντερνετ. Γιατί από εδώ και μπρο έχουν να γίνουν πολλά και δεν να τα ξέρουμε έγκαιρα. Ακριβώς. Για να ρυθμίζουμε σχεδιά, το πώς θα κάνουμε πράγματα. τα πράγματα. Και μην ακούμε. Και άμα θέλετε να μάθετε, να είναι απαταιώνα κάποιο, mm -hmm. εύκολο. Ρωτήστε τον τι θα κάνει με το χρέο και το ευρώ. Ωραία αυτό, ναι. Ανα... Λοιπόν. Ε, θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη στο Χαριμπότσαρι ε, Να πω ότι επιβεβαιώθηκαμε εδώ πάλι Διότι την Παρασκευή σε ρώτησα για την επαναγορά ομολόγων Και μου είπε ότι οπωσδήποτε θα δοθεί παράταση ναι, κοιμάστε, μου με, με κράζαν ορισμένοι δημοσιογράφοι μετά από διαρροή. Θα σου πω <laughs> την εξή πλάκα. <laughs> το Σαββατοκύριακο λοιπόν διάβαζες, οι Έλληνες δεν μιλήσαμε καθόλου. Ναι. Και λέω, Ωχ, λάθο έκανε. Δεν θα δοθεί παράταση. Διάβαζα <laughs> εγώ τα διάφορα, ξέρει. Δεν θα δοθεί παράταση. Τι θα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Και ξαφνικά βλέπω χθε το απόγευμα. Πάμε για παράταση. Αμάν, λέω πρέπει να <laughs> <laughs> Το δράμα <laughs> της θείας είναι ότι εγώ λέω ότι όποιος ακούει τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων που έχουν αυτή τη στιγμή ομόλογα στην τράπεζα της Ελλάδος να Ασμέ, ασμένοντας <Σεις> να σταματήσει την ένταξη των ομολόγων. <Σελθυντή> Προφανώς τα hedge δεν μπήκανε στο παιχνίδι. Όπως ακούς, μπράβο. ακούς, ακούς, ακούς. Περιμένουμε καινούργιο κούρεμα. <Σελθυντή> Περιμένουμε καινούργια υποτροπή. Του χρέου για να κορεμούσουν πολύ περισσότερα. Γι' αυτό δεν μπήκανε. Το κακό είναι, φοβ... είναι ο Ιωνος. Πολύ φοβάμαι και θέλω σε παρακαλώ να το αναλύσουμε. Αύριο δεν έχουμε χρόνο στο θέμα τη επαναγορά των ομολόγων με τι τράπεζε. Ε, Μήπω με κάποιο πλάγιο τρόπο μπουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπήκανε να το θεωρήσει δεδομένο. Έτσι, και απλά εμεί θα το μάθουμε πολύ αργά. Ε, ε, ε, ε. Αυτό θα το να... μάθουμε όταν ο ισολογισμό τη Τραπέζη Ελλάδο δημοσιοποιηθεί για να δημιουργηθεί μάθανε... ο... ο... Όπω τα που αρνηθήκαν να πάρουν μέρο στο κούρεμα. Στη συνέχεια είδε τι ναι. έγινε Ποια, ποια μία αυτή τη στιγμή αρνηθήκαν και δεν πήγαν στο κουρέμα Τα ταμεία που είχαν αρνηθεί ναι, ναι. Ήταν οι, οι δημοσιογράφοι οι ναι, μηχανικοί, ναι. οι δικηγόροι ε, ται, ται, ται, ται, γιατί γελάς η πρώτη η στα ομολογά της <laughs> ευχαριστούμε πολύ για να θέλω να πω ναι. γι' αυτό φώναζα εγώ στα διοικητικά συμβούλια τρέξτε στείλτε τουλάχιστον με εξωδικα, εξώδικα να ναι. πιστοποιήσετε την άνισή σας ότι δεν μπαίνετε στην επαναγορά ναι. τρέξτε κάντε το πριν λήξει η καινούργια ημερομηνία λήξης ναι. κάντε το Αλλιώ θα πρέπει να είμαστε υπόλογοι απέναντι στου εργαζόμενου που εκτροπή. Γιατί αυτή τη φορά δεν πρόκειται να αφήσουν το Δεν είναι τίποτα, δηλαδή, με δεδομένα τα χέρια δεν μπήκαν, περιμένουν την επόμενη. Είπαμε, ναι, αυτή, ναι. Λοιπόν, και οι Τράπεζε μπήκανε με ανταλλάγματα χοντρά από το οποίο θα τα πούμε στο να πούμε οπωσδήποτε αύριο. Λοιπόν, να είστε καλά, αύριο εδώ θα είμαστε, εκπομπή El Flex, Δημήτρη Καζακη Γειωρία Πάστα, καλό απόγευμα.